Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, μια νέα εβδομάδα ξεκινά μαζί με ένα νέο Eurocode, τα έχουμε συνηθίσει αυτά, εδώ στον Nord FM, στους 90,6, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Στέλιο και στη Στέλλα, γιατί με όλα αυτά έχουμε ξεχάσει και τα χρόνια πολλά και τις γιορτές και τα ευχάριστα, Λοιπόν, τι να πούμε, να πούμε ότι όπως κάθε Δευτέρα, η κάθε αρχή της εβδομάδας ξεκινάμε και με ένα Eurogroup. Ε, αυτή την ώρα είναι στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν νωρίς αυτή τη φορά για να μην ξενυχτήσουν πολύ. Έχουν ακουστεί πολλά βέβαια μέσα στο Σοββατοκυριακό Δημήτρη, είχαμε και το δημοσίευμα του Der Spikler. σήμερα είναι επίσημα. Λοιπόν, το ρετάξι. για το Ναι, Ευρωπαϊκή Κ και... Ε, Λαγκάρδρα, ναι, να εξής. Ναι. Να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή λόγω της συζήτησης ε, έχουν πάρει μια μοδική τάση τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή έχουν ε, όταν ε, μετά τη, τον, την, το, την αδιάθρωση του χρέου ναι. έφεραν μια τεράστια βουτιά καταλήγοντας περίπου στο 12 σέντς στο ευρώ. Ναι. Τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Τα ελληνικά ομόλογα. Ναι κυρίως το δεκαετές για να πάρουμε μια καταλαβαίνουμε α πούμε κυρίως το δεκαετές παίρνουμε αλλά και τα υπόλοιπα σε άλλη κατάσταση ε, τώρα έχουν ανέβει περίπου στα 24 με 30 ευρώ ε, Cent. cents στο ευρώ. Ε, στο ευρώ ο λόγος είναι απλός mm -hmm. ε, περίπου τον άβουστο ε, τον άβουστο ε, ίσως και λίγο νωρίτερα άρχισαν οι τοποθετήσεις ε, σε αυτά από μεγάλα ισχυρά hedge fund mm -hmm. Uh, με υποστήριξη αμερικανικών τραπεζών αυτό το πράγμα δημιουργεί μια προσδοκία κερδοσκοπία γιατί όταν το παίρνει α πούμε 12 σέντς uh, στο ευρώ να το πουλήσεις γύρω στα 30-40 ίσως και περισσότερο yeah. δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή yeah. η ιστορία yeah. όμως, στην δευτερογενή yeah. είναι μια, ένα, ένα σοβαρό κέρδος λοιπόν το ενδιαφέρον ποιο είναι <coughs> κάτι ξέραν αυτοί yeah που το αγοράζανε, γιατί αλλιώς ποιος θα πειρα... ποιος θα ακουμπούσε αυτά τα πράγματα είναι μιτζίζα, ας πούμε, τα ελληνικά όμως. Ναι, ναι, πεθαμένα έτσι κάτι κάτι, ας πούμε. Τι. Και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί μιλάει για επαναγορά α, μέσω του EFSF η κυρία Λαγκάν mm -hmm. και ποια συμφέρονται, περασπίζεται, χώρια όλα τα άλλα, τα, τα ζητήματα στρατηγικής και αντιπαράθεσης ανάμεσα Ουάσιντον Βερολίνου και γιατί είναι έτσι πολύ απλόχερια α πούμε στο να πάμε σε κουρέματα κτλ. τα που βεβαίως τα κουρέματα θα δώσουν τεράστια περιθώρια κέρδους στα χέρια της φάντη και στις κέρδοσκόπους που έχουν τα ομόλογα στα χέρια τους είναι είναι. Ε, και όσο καθυστερεί και αυτή η συζήτηση ναι. να το δούμε με ναι. τις τελείως δηλαδή έτσι, με τους δεκτός τόσο το, το, όρος απλά ήθελα να αποτεύξεις να, ναι. ότι ε, με τον Τερσπίκελ το βγήκε σαν δημοσίευμα ώστε να δημιουργήσουν καθοδικές τάσεις στην ανατίμηση των ομολόγων δηλαδή να σταματήσουν τις αναδικές τάσεις των λιγών ομολόγων. λέγοντα ότι μην πάρετε ομόλογα γιατί θα πάμε σε άλλη λύση. Ναι θα πάμε θα σε πάμε άλλη στο λύση κουρένα. θα πάμε σε κούρεμα. Λοιπόν ε, από ό,τι φαίνεται το, η λύση που προτείνουν ή που προτείνεται ή που προωθείται λύση. δεν υπάρχει λύση. Λέμε. Αυτό που α, λέμε το σχήμα τούνε. είναι μια μείωση επιτοκίων με μια α, μείωση των επιτοκίων και ε, α, α, με του χρόνου διαγράμματος επιπιμήκυση ε, του χρόνου αποπληρωμής κυρίω των δανείων αυτών που παίρνουν από το ΙΦΣΕΦ όχι αλλά, των δανείων που πήραμε στην αρχή από τα κράτη-μέλη γιατί yeah. αυτά μπορεί να επιπληρωθούν, τα άλλα δεν μπορούν διότι στηρίζονται σε ομόλογα που έχει εκδώσει το ίδιο το ΙΦΣΕΦ, οπότε έχουν κλειδωθεί εκεί. Έχει κλειδωθεί και το επιτόκιο και το και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμή οπότε θα πάνε σε μια λύση και μια αγορά σε δευτερογενή από τη δευτερογενή κάποιων ομολόγων του ελληνικού χρέου ώστε να επέλθει μια σχηματική μείωση τώρα βεβαίω ποιοι θα πουλήσουν και πόσα ακριβώς θα αγοράσει το EFSF είναι μάλλον δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη σκέψη και δεν νομίζω ότι θα είναι και σημαντικό το ποσό. Και αυτό που ακούγεται πια τις τελευταίες μέρες και επιστροφή κερδών... Α, ε... αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Ά, να το πούμε ότι παίζετε συζαγωγικά, το λέω, με όρους τηλεοπτικούς τώρα. Λοιπόν, παίζεται πολύ αυτό το χαρτί τις τελευταίες μέρες, Στα ότι μας των... επιστρέψουν κέρδη. Στα χαρτιά των ανώνυμούς. Αυτά δηλαδή που βγήκαν λόγω του χακε... χακερίσματος που έκαναν ε, οι ανώνυμοι στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια επιστολή της Τραπέζης Ελλάδο Ελλάδος προς το ελληνικό δημόσιο που μιλάει για το πώς θα διανεμηθούν τα κέρδη που θα, αποδώσω, που θα αποδώσει η Ευρωπαϊκή Δυτική Τράπεζα στην Ελλάδα από τα κέρδη που έχει λόγω της παρακράτησης των ελληνικών ομολόγων. Mm. Και λέει το εξή. Τα κέρδη δεν επιστρέφονται στο ελληνικό δημόσιο. Τα κέρδη επιστρέφονται στην τράπεζα της Ελλάδος. Το ελληνικό δημόσιο θα πάρει το 6% από αυτά τα κέρδη όσο ακριβώς είναι το μετοπικό του κεφάλαιο. Το μερίδιο του μετοπικού κεφαλαίου που του ανήκει από την τράπεζα της Ελλάδος. Και δεν πρέπει να με την τράπεζα της Ελλάδος με τον ελληνικό δημόσιο. Άμπρα. Λοιπόν, τα κέρδη έρχονται για, τους, για τη συμμορία του κ. Πρωβόπουλο και όχι... Ε, για το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για μια στήριξη του ισολογισμού τη Τραπέζη Ελλάδο προκειμένου να μην καταρρεύσει διότι αυτό, αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ένα μέγεθο τη τάξη του 136 περίπου δισεκατομμύρια. Τόσο στη στοιχεία του Σεπτεμβρίου είναι αυτή τη στιγμή. 136 δισεκατομμύρια. Ε, τεράστιο ποσό ενεργητικού τη Τράπεζη Ελλάδο. Αν έχουμε 200 ε, δισεκατομμύρια περίπου ε, ΑΕΠ. Mm -hmm. 136 δις πόσο είναι, είναι πάνω από 60% δεν είναι. <Ρι> λοιπόν, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το βράδυ η Τράπεζα της Ελλάδος και οπότε ενισχύουν με κεδοφορία, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να αναδιανέμει συνεχώς κέρδη, δι, να διανέμει συνεχώς κέρδη. Δι. <Ρι> Τώρα που τα διανέμει, με ποιο τρόπο είναι μια άλλη ιστορία, <Ρι> πολύ πονεμένη. Ε, και φυσικά ο κ. Προβόπουλος για να γίνει αυτό το πράγμα Έδωσε μια καταπληκτική συνέντευξη. Την ιδέα σε ευχαριστώ δηλαδή για κάτι το τύπο. Ναι, τη διάβασα και μου, μου και πέσανε τόσο πολύ. Είσαι αισιοδόξο από ποτέ. Ότι μου γυρίνανε σε μαλλιά Αυτό λέω. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό ο τύπο. Ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Κυκλοφορεί ναι. ακόμα ελεύθερο. <laughs> Αυτά τα λέει όλα. Ναι. Και το αστείο είναι ότι θα κυκλοφορεί για πολύ ακόμη ελεύθερο. <laughs> διότι από ό,τι μάθαμε τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας κλείνουν. Και δυστυχώ θα τους έχουμε ακόμη για πολύ καιρό ελεύθερος ανάμεσά μας αυτούς. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ταξί καταπληκτικά. Για μια χώρα εντός νομισματικής ένωσης δεν υπάρχει άλλος τρόπο από την αποκατάσταση απόλυτης ανταγωνιστικότητας εκτός από την εσωτερική υποτίμηση. Εδώ οφείλω να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ποβόπουλο. Mm -hmm. Αυτό που δεν μας εξηγεί και ο κ. είναι για ποιο λόγο να είσαι σε νομισματική ένωση όταν δεν έχεις άλλη διέξοδο από υποτίμηση. Για ποιο λόγο. Γιατί θα, ο, αυτό που δεν λέει και δεν τον ενδιαφέρει κιόλα. Yeah. Σιγά μην τον ενδιαφέρει αυτό. Είναι ότι η εσωτερική υποτίμηση είναι η χειρότερη μορφή υποτίμηση που μπορεί να δεχτεί μια οικονομία. Γιατί αφορά απευθεία την καταστροφή τη υποτίμηση τη υποτίμησης, της εσωτερική συνοχή τη οικονομία και τη κοινωνία. Κανενό είδου εξωτερική υποτίμηση δεν μπορεί να έχει τα τραγικά προβλήματα που μπορεί να έχει μια εσωτερική υποτίμηση. Ακόμη και σε συνθήκες υπερπληθωρισμού μπορεί να αντιμετωπίσει η οικονομία τα φαινόμενα αυτά χωρίς μεγάλε εκτεταμένες καταστροφές στην οικονομία και την κοινωνία. Εκτός εάν το θέλει η κυβέρνηση να υπάρξουν εκτεταμένες καταστροφές μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή για παράδειγμα, να το πούμε έτσι απλά. Για καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Στη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχε ένα τεράστιο υπερπληθωρισμό στην Τουρκία. Να. Δηλαδή εγώ θυμάμαι που ταξίδευα τότε στις αρχές 19' του 1990, ταξίδευα στην Τουρκία, ε, το πρωί σε σχέση με το μεσημέρι υπήρχε αλλαγή ε, των τιμών, των προϊόντων, yeah. το τιμάρθμος δηλαδή ο τραγής αντρελός, είχε φτάσει τριψήφιος ο τιμάρθμος σε αιτήσια βάση και φυσικά ο ε, καταλαβαίνετε τις αντίστοιχες υποτιμήσεις, εξωτερικές υποτιμήσεις της Τουρκικής Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι άμα κοιτάξτε τα δυτικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, της διευθυντικής κοινωνίας, εκείνη την εποχή, η φτώχεια, η εξαθλίωση και η ολοκληρωτική ε, υποτίμηση των μισθών δεν συγκρίνονται με τη διευθυντική υποτίμηση που επέβαλε μετά το ΔΕΛΤΑΙΤΑΦ. Μετά από λίγο, ακριβώς λόγω του υπερπληθωρισμού και όλων των προβλημάτων που εκτείναζε και το Δημόσιο της ε, Τουρκία και με υποκαθεστώς η μη δικτατορίας ήταν η δικτατορία που άρχισε να παίρνει πολιτικά χαρακτηριστικά που αναφοράει πως το λένε και Γραβάτα <σταμιλιά> αντί για στρατιωτικά αμπέ, αμπέχωνα ε, έφεραν το ΔΕΝΤΑΦ το ΔΕΝΤΑΝΤΑΦ εμφάρμοσε μια ε, καταστατική πολιτική εσωτερικής υποτίμηση με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να πεινάσει ο κόσμος <σταμιλιά> να πεινάσει έφτασε στο σημείο να εξαφανιστεί το μεροκάματο όπου πλέον δεν δίνονταν με χρήματα δίνονταν σε είδο από τα εργοστάσια για τις μεγάλε επιχειρήσει mm -hmm. υπάρχει ακόμη αυτό το καθεστώ σε πολλά σε πολλού mm -hmm. χώρου εργασία ειδικά mm -hmm. στα mm -hmm. μεγάλα εργοστάσια και στην Τουρκία mm -hmm. λοιπόν για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα δεύτερον στη δεκαετία 80 η ελληνική οικονομία γνώρισε πολύ ψηλού ρυθμού πληθωρισμού τη τάξη του 30 με 30-32% αν θυμάμαι καλά έχει φτάσει όλα αυτά η διαδικασία αποταμιεύσεως στην ελληνική οικονομία δεν σταμάτησε να υπάρχει. Ναι. Παρά την υποτίμηση. Ναι, Μάλιστα, όταν επιβλήθηκε αυτό το κακομίζερο σύστημα αυτόματα στη μαθηματική αναπροσαρμογή, οι συνέπειες του υψηλού πληθωρισμού είχαν, θε, είχαν αντιμετωπιστεί, είχαν τυθασευτεί για 2-3 χρόνια και, δο, και δο, έδωσε δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να αντεπεξέλθει. Τώρα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Καμία περίπτωση διαφυγή, διαφυγής από την καταστροφή όσο υπάρχει εσωτερική υποτίμηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι εφόσον α, αυτό, το, αυτό που λέει ότι η, υποτε, η, η εσωτερική υποτίμηση δεν μπορεί να γίνει δεν υπάρχει άλλο δρόμο εντό τη νομισματική ένωση αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα πάρα πολύ μια και με αυτή την άποψη του κ. Ποβόπουλου φαίνεται διαφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και το ιδιοφιέστατο α, οικονομικό του επιτελείο, mm -hmm. θα ήθελα πάρα πολύ να το απαντήσω να δω με ποιον τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί η οικονομία σε μια σταθερή αξίας υψηλής αξίας νόμισμα στα πλαίσια νομιστικής Ένωση χωρίς να ακολουθήσει πολιτικές υποτίμηση. Θα, πάρα πολύ. Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ να το δω ναι. γιατί το να κάθομαι και να υπόσχομαι λαούς με πετραχίλια στον κοσμάκι όταν δεν φύγω το ευρώ το πλαισιό του mm -hmm. και όλα αυτά εντάξει μπορεί να το κάνει ποιοςδήποτε άκουγα ναι. ναι. διάφορα α πούμε θα εθνικοποιήσουμε το εθνικό πλούτο όταν για παράδειγμα δεν τολμάει το ελληνικό κράτο με παρέμβαση mm -hmm. της ευρωζώνης να κρατικοποιήσει τα ραθμιγεία κάραμακια. δεν το επιτρέπει η ευρωζώνη Δηλαδή, για να καταλάβουμε το πόσα πατεώνας είναι ορισμένοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποβρύχια και κάτω και σκουριάζω για τα πετάξουμε, τα οποία έχουμε πληρώσει έναν ελληνικός λαός 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κάθονται εκεί διότι το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κρατικοποιήσει τα ναυπηγεία Γιατί, γιατί αν τα κρατικοποιήσει, τότε οφείλει να το κάνει ως όχι ως μια εμπορική επιχείρηση η οποία παίρνει δουλειές και δουλεύει κτλ. Και το εμπορικό ναυτικό τα πάντα. Όχι. Αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρωζώνη. Πρέπει να το κρατικοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για να διευθετεί δουλειές του Υπουργείου Άμυνα. Αλλά το Υπουργείο Άμυνα το δικό μα δεν έχει τέτοιες δουλειέ που να σηκώσει ολόκληρο ναυπηγείο. Έτσι. <Τι> Γι' αυτό και ο Άραβα, ο Εμμύρη, ο, Εμίλης, ο που είχε εδώ τάρπαξε όλα και, σκό... και, και έφυγε. Αρπαχτή, δεν ξέρω αν θυμάσαι από το 2-9, αν ο, ο Μάνο μα ακούει θα το θυμάται. Θα θυμάται Θυ, φαντάζομαι, πιο οι παλιά κουρατέ ίσω το θυμούνται, αλλά πολύ εύκολα το βρούσαν στο αρχείο. Θα θυμούνται ότι έγινε, όταν έγινε η παράδοση των αυπηγιών Σκαραμαγκά στον Αραβικό yeah. Εμμυράτο, εδώ που μα είχε έρθει αυτό ο τύπο, με τον Βενιζέλο τότε να μα λέει ανοησίε, είχα βγει τότε. Και είχα πει ότι αυτό είναι καταδικασμένο το ναυπηγείο. Αυτός έρχεται για αρπαχτή. Mm -hmm. Γιατί πού ακούστηκε αραβικά εμμυράτα να δίνουν mm -hmm. ε, ανταγωνιστική προσφορά για να εισβάλλουν σε μια άκρος μονοπολιμήνη ευρωπαϊκή αγορά ναυπη, ε, ναυπηγικού έργου. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. Και δει από ένα ε, ε, ναυπηγείο το οποίο είναι πυξιλού κρεμάμενο με την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και με τις Ισβήρες που έχει αναλάβει απέναντους Γερμανούς και σε άλλου φυσικά λοιπόν τότε το λέγαμε και μάλιστα έλεγα χαρι, χαριτολογώντα ότι οι παιδί μου έχουν πολύ φαίνεται έχουν πολύ αναπτυγμένη τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν το θέμα των υποβρυχίων έχουν υποβρύχει υποβρύχια ερήμου ναι. για να ξέρουν αυτοί για τα γερμανικά υποβρύχια αν το, λένε, το φτιάξουν εδώ οι γερμανοί δεν μπορούν να το φτιάξουν α πούμε το φτιάξαν οι άραβε τελικά για... τα φτιάξαν οι Έλληνε τεχνικοί και μάλιστα, μάλιστα αμυστη <laughs> και φυσικά χωρίς αυτό να κοστίσει τίποτα στους γερμανούς λοιπόν και αυτό λοιπόν όταν καπάς τη Λάρκο mm. και λες εμείς θα εθνικοποιήσουμε το εθνικό πλούτο καλό είναι ρε φίλε συμφωνώ αλλά πως θα γίνει με δεδομένη την Ευρωζώνη με δεδομένη ότι αυτή είναι η θέση σου ότι παραμένεις στην Ευρωζώνη δεν πειράζει εδώ έτσι πως είναι δυνατόν να αυξήσεις μισθούς με και τα λοιπά και να παραφέρεις εργατικές εργατικές, εργατικές ε ενεργατικά δικαιώματα, δημιώματα. όταν αυτή τη στιγμή σπαράσεται ολόκληρη η Ευρώπη από αυτά τα πράγματα. Ε, φαντάζομαι με τη συνδιάσκεψη που θα γίνει. Θα γίνει τη συνδιάσκεψη. Ναι. Και ξέρεις, εμείς ξέρω, το το σαγηνευτικό βλέμμα που Ελλάδας αυτή τη αυτό το σαγηνευτικό βλέμμα ας πούμε και μόλις αντικρίσει την, την κυρία Μέρκελ εκείνο με το γλαρό βλέμμα που είναι περίπου σαν να αν τη προσέξει είναι μονίμως με, με τη φάτσα ότι είναι μισοκιμάται τώρα και το δικαίωμα αυτό, και το πει, είναι πείσματα δεν μα επιτρέπουν αυτό που λέω εγώ που έχει δίκιο η οικονομική αρχιτεκτονική του ενιαίου νομίσματος δεν μας επιτρέπει τίποτα άλλο εκτό από ιστορική υποτίμηση ναι. και πολύ φοβάμαι και μακάρι να βγω ψεύτη ειλικρινά το λέω ότι θα συμβεί ότι θα, θα, θα ψηφίσουμε αντιμνημόνιο όταν και όποιο ελπίζει ότι θα έρθει η ώρα να ψηφίσει ότι θα γίνουν προώρες εκλογές ναι, ναι, ναι. Πολύ προώρες εκλογές ναι. βέβαια, γιατί τώρα μιλάμε για... Και αψηφίσετε τη μνημόνια και θα του βγει η κουβέλης Ιστοχήριστον ναι. ναι. Διότι προσέξτε να δείτε σήμερα το πρωί μία δήλωση η οποία ήταν εντυπωσιακή του κυρίου... Και εκεί βέβαια θα έχουν και πολλαπλέ συνέπειες και δεν είναι ο μόνο οικονομικές Ναι, Έτσι θα τι αναλύσουμε για, θα πούμε, και άλλε φορές για να το καταλάβουμε σε βάθος αυτό που πάει να συμβεί θα είναι πλήγμα με, για τη δημοκρατία. Αυτό θέλω να πω ότι θα είναι τεράστιο πλήγμα στην απαξία του. Και, και οπότε... είχαμε δομήμα. σήμερα το πρωί, τον κύριο Γιάννη Παλάφα, ναι. εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω ότι είναι Παλάφα Παλάβα, ο κύριο, κύριο Παλάβε ήταν να με τον κύριο Κουβέλη, ναι. αλλά τελικά προτίμησε το μεγάλο μαγαζί, τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ και είπε το εξή Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πω σε μόνο ενέργειες η ακύρωση των μνημονίων θα έρθει μετά από συνεννόηση με τους δανειστές παρακαλώ εμείς αναγνωρίζουμε το χρέος απλά θα το επαναδιαπραγματευτούμε αναφέρει ο κύριος Μπαλάφας στον Καπουράκη Οικονομία σήμερα στην εκπομπή του Μέγε ναι. στη θέση Μπαλάφας μπορούμε να βάλουμε και όλα γνώματα βεβαίως Το κυβερνούν σήμερα εννοώ εγώ ρωτάω συγγνώμη παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ναι. ξέρω ότι υπάρχει κ που τέλος πάντων είναι αρκούντος αξιοπρεπής ναι. μέσα εκεί. Έχει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που λέει νέο Μάρσαλ ευρωπαϊκή ναι. συνδιάσκεψης. σχέδιο ναι. Πράγμα που εγώ βεβαίως δεν θα μπορούσα να περιμένω ποτέ αριστερό να επικαλείται το σχέδιο Μάρσαλ, ειδικά αριστερό. Mm -hmm. Στην Ευρώπη θα έλεγα δημοκράτης, γιατί κανένα δημοκράτης στην Ευρώπη δεν επικαλείται ούτε μπορεί να επικαλεστεί το, το σχέδιο Μάρσαλ ακόμη και αν ήταν ντεγκολικό <χει> δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, εδώ όμω υπήρχε και ένα παραπάνω λόγο. συνδυάστηκε με τον Εφήλιο Πόλεμο και χρηματοδότησε κατά κύριο λόγο τον Εφήλιο Πόλεμο και την ένταξη τη Ελλάδα στα ανατοϊκά σχέδια. Τρία, τα τρία τέταρτα των δαπανών πήγαν σε στρατιωτικέ δαπάνε. Ε, μάλλον τι βοήθειες λεγόμενε. Το λέει αυτό. Έρχεται μετά και σου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Συνδυάσυξη για το χρέος που σημαίνει το αναγνωρίζω το χρέος και πάω με τους δανειστές μου να συμφωνήσω ότι θα μου κόψουνε. Κάντε μου λίγο σκόντο παιδιά για να το πληρώσω. Έρχεται ο κύριος Μπαλάφας και λέει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Ότι δεν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες. Δηλαδή θα τους παρακαλέσουμε. Θα Θα επαναδιαπραγματευτούμε. Πώς είναι δυνατόν να πάρει διαπραγματευθεί, να διαπραγματευθείς μείωση του χρέους από τη στιγμή που το αναγνωρίζεις Ε όπως το κάνει ο κ. Σαμαράς Α μπράβο Α, το Όπως το έκανε πριν ο κ. Βενιζέλος ο κ. Μπορείς να πάρει να mm. αναγνωρίζοντας το χρέος μόνο εάν, ε, εάν πιστεύεις την θέληση του δανειστό Ή yeah. βεβαίως Την οποία την έχεις πιστεύσει. δει δηλαδή, πιστεύσει... για να... Κάτσε συγγνώμη τώρα 2,5 χρόνια ε, την έχει δει κάπου ΣΥΡΙΖΑ την έχει δει. Έχει δει κάποια σημάδια ότι υπάρχει καλή θέληση Την έχει δει με... Κοίταξε να δεις κάτι Επισκέπτηκαν τον κύριο Ράχενμπαχ το οικονομικό επιχελείο ναι, Ήταν ήτανε με γεμάτος κατανόηση είπε μάλλον ότι εμείς κάνουμε ναζ για το στο Σαμαρά γιατί δεν μας αρέσει πλέον ναι, μωρέ, δεν εσύ, μας αρέσουν εσύ. τα μουτρά του πια Ενώ, οπότε αμαστε, θα έρθείτε εσείς είστε και πιο νέοι και πιο αριστεροί είστε και πιο αριστεροί λοιπόν θα, σας, ε... θα το δεχτούμε μαλλιαρί τριχωτή ναι. ότι... θα υποχωρήσουμε ελληνες ναι. θα εμείς θα υποχωρήσουμε λοιπόν το ερώτημα είναι τι περιμένουν και δεν τους παίρνουν δεν τους στέλνουν από εκεί που ήρθαν. Δεν ξέρω από πού έχουν, από, από ποια τρύπα της γης έχουν βγει αυτοί οι Από πού και που αυτοί εν ονόματι του λαού λένε ότι αναγνωρίζουν το χρέος. Ένα χρέος ενός απίστευτου απόλυτα διεφθαρμένου πολιτικού και οικονομικού συστήματος που λαϊλατεί αυτή τη χώρα επί δεκαετίες που α, είναι δυνάστες σε αυτόν τον τόπο. Και εσύ λε ότι αναγνωρίζει το χρέο αυτού του συστήματο. Mm -hmm. Τι σε κάνει ακριβώ να είσαι. Ή συνεργό ή mm -hmm. Συνεργό γιατί τα πτωριέ μαζί του ενδεχομένω, γι' αυτό το αναγνωρίζει, mm -hmm. δεν δικαιολογείται, μαζί τα φάγαμε ρε παιδιά. Ή, ή ελπίζει να τα οικονομήσεις χοντρά από τη διαχείριση mm -hmm. τη λύση του χρέου. Mm -hmm. Λοιπόν, το ερώτημα είναι όπω και να έχει το θέμα. Αυτή η κυρία είναι επικίνδυνη. Και προφανώς ο ΣΥΖΑ δεν έχει τα μέσα να τα απέναντι σε μια ηγεσία, η οποία συγκεντρώνει τώρα πλέον όλα, όλες τις στηρίξεις που έχει το πολιτικό σύστημα. Ναι. Όλες. Ναι. Και θα προχωρήσουμε παρακάτω τώρα να κάνουμε βάλουμε ένα τραγούδι ναι, και προχωράμε ναι. παραγιάδω. Λοιπόν να πω γιατί ξέχασα ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνωστό τρόπο. Ε, μέσω SMS επάνω και ενώ το μήνυμά σας και αποστολής το 54-344 παίρνουμε λοιπόν μια ανάσα και εκπομπή αλφα εδώ. Επιστρέφω. Λοιπόν. <laughs> ε, Ακούμε εδώ τους άμπα. Υπήρχε μια έτσι εδώ γι' ότα. Ναι, ναι, ναι. Έξαρση. Γι' ότα μου σε Χριστούγεννα πάμε, όχι σε καλοκαίρι. και σε χριστιανιά, δεν Όχι, αν με αρχίσει να δουλεύει από εδώ, να πάω στο βουνόρι όλοι μαζί. Ξέρω, τα Χριστούγεννα είσουν και κατάθλιψη. Το λένε ψυχολόγοι για τους μεγάλους ανθρώπους ειδικά όταν είσαι σε κρίση λέει και ναι. σου επιβάλλεται εμείς ένα δεν διδαστικό. έχουμε θέματα κατάλληλουσης ποτέ Α, αυτό ποτέ εμείς λοιπόν, τα γιορτάζουμε. σήμερα έχουμε μια εκδήλωση που θέλω να την λοιπόν είστε στον κορυφαλό σήμερα ναι. Το απόγευμα στις 5.30 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλού, Πλιάδες είναι γνωστό γιατί είναι επί της Βουργορίου Λαμπράκη, το ξέρουν εκεί στον Κορυδαλό ε, γίνεται εκεί υπό την αιγίδα νομίζω του Συλλόγου Διασκόντων και Εκπαιδευομένων του, του, του Κορυδαλού Λοιπόν στις 5.30 επαναλαμβάνω το απόγευμα θα είναι ο Δημήτρης Καζάκης στο πνευματικό, πνευματικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλ Έπειτα της Γκρηγορίου Λαμπράκη. Λοιπόν, να, συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε... Ε, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν ήδη εφημερίδες, από πίσω τους ε, χρηματοδοτούνται από υφοπλιστές, μεγάλα κεφάλια mm -hmm. ε, της οικονομικής ε, ολιγαρχίας του τόπου, όπου βεβαίως ψηφίζουν ε, ανοιχτά Τσίπρα, η ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. τσίπρα. τσίπρα. Όπως βλέπεις λοιπόν... ότι υπάρχει μια μετάλλεξη ναι. μέσα σε πολύ μικρό χρόνο Γιατί είναι ρε παιδί δηλαδή, μου, κοίταξα να δεις κάτι, υπάρχουν ορισμένοι εκδότες α πούμε που τέλος πάντων, δεν είναι γνωστοί από την εποχή των Pampers, επί Πασόντων. Ναι. των Pampers. Των Pampers. Ναι. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά να ανακαλύψω το τσίπα, κάτι πρέπει να συμβαίνει, έτσι. Και ιδιαίτερα να. όταν πίσω τους κρύβονται πολύ μεγάλο, μεγάλα ονόματα τη ελληνική πολιτική κοινή που τελείω τυχαία, μα τελείω έχουν ιδιαίτερε σχέσει με του Αμερικανού καθότι κάτω από τη δική του ομπρέλα κάνανε τεράστιε περιουσίε mm -hmm. φτιάξαν φτιάξανε δηληστήρια φτιάξανε στόλου mm -hmm. έτσι επιχειρήσεις, λοιπόν τεράξεις. και τεράστιε άλλε επιχειρήσει α πούμε διαφεντεύοντα τον τόπο αυτό mm -hmm. λοιπόν. και φαίνεται α πούμε ότι προκρίνουν α, τώρα μέχρι πού και τα λοιπά, αυτό έχει να κάνει με τα σχέδια που έχουνε εξουάζει τον ένα νέο, ένα νέο άφερο το πρόσωπο και από ό,τι φαίνεται μια τέτοια στροφή αρχίζει να κάνει σιγά σιγά το Λαμπρακιστάν καθότι αρχίζει και λοξοκοιτά εξες ναι. Είναι, αρχίζει και αληθορίζει με το ένα μάτι ναι. <laughs> και εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα mm -hmm. αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα Αλαφούζος Λαμπρακιστάν mm -hmm. Ο κ. Σαλαφούζος είχε πάρει προνομιακά την έκφραση της Αμερικανικής Πρεσβείας. Γι' αυτό είχε προωθήσει συγκεκριμένους δημοσιογραφούς ε, που δηλαδή δεν λέμε τίποτα. Είχαν ε. γίνει σε σημαντική στιγμή yeah. αλλαγές στο επιτελείο του. Αλλά από ό,τι απ φαίνεται έχει επενδύσει στην κατοχή της χώρας. Από mm -hmm. τους Γερμανούς χοντρά ως επιχειρηματίας, ως μπιντιάρχης και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται ή κρύβεται πίσω από αυτόν. Έτσι λοιπόν έδωσε γη και είδο στου Γερμανούς και ξαφνικά η Αμερικανική πρεσβεία αλλάζει γραμμή. Και τη διεκδική των Αντρακιστάν τώρα, ξέρεις, παραδοσιακός φίλος των Αμερικανών. Βεβαίως. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται χαμός. Σου λέει, κάτι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Χθες λοιπόν ο κύριος ο Ψυχάρης. Mm, στο Στο βήμα. Στο βήμα. Δημοσίευσε ένα από αυτά τα συνήθως που, κάνει... που ναι δημοσίευε. Ναι. Που λέει το εξής, δεν κρύβει όταν γαβγίζουν τα κομματόσκυλα. Το είδα και εγώ το δίτλο και ανατρίχεσαι Τρελάθηκαν <laughs> Τραλάθηκα λέω ψυχάριστο Σε μια στιγμή νόμιζα ότι παρακολουθεί εμένα ο κ. Τσίχροε και Λέω τώρα να γίνει στροφή υπέρ της δραχμένειας τρελαθούν όλοι. Έστω, νεξή, ναι, είναι. <laughs> <laughs> λοιπόν όχι μεν ανησυχείτε κυρία Παπαρίγα δεν είναι το λόμπι της δάχμης αυτό προσέξτε τι λέει το βήμα δεν κρύβει τα λόγια του δημοσιεύει ειδήσεις καταγράφει πληροφορίες και διατυπώνει γνώμες <συντέρου> για τα τρέχοντα και τα γνωρίζοντα προβλήματα της χώρας τώρα όποιος πιστεύει ότι το κάνει αυτό <συντέρου> το βήμα εντάξει δεν πειράζει δικό του δικαίωμα να το πιστεύει ε, η δημοσιογραφία που ασκεί το βήμα στηρίζει σε δύο άξονες ασκή δημοσιογραφία όντως το βήμα τέλος <συντέρου> <συντέρου> <συντέρου> <συντέρου> <συντέρου> <συντέρου> <συντέρου> Πρώτον, δεχόμαστε ότι μια σειρά ή μια μέρα δεν είναι η μια μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη. Δεχόμαστε ότι ζούμε σε έναν διαρκώ μεταβαλλόμενο κόσμο. Πώ δικαιολογεί τι αλλαγές, Βασίλη Στον ε? κόσμο <laughs> που αλλάζει, μια εφημερίδα γνώμη ναι. έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ασκεί πολιτική. Είναι η εφημερίδα γνώμη, νόμιζα ότι είναι εφημερίδα της ίνησης. Εγώ. Ε, ναι. Αυτό δεν είναι εφημερίδα. Ε, η εφημερίδα γνώμη που ασκεί πολιτική αλλά κάνει και δημοσιογραφία μαλάχη. Ε, κάποια στιγμή. Ε, η εφημερίδα δεύτερον, Γράφεται να κυκλοφορεί για να προβάλλει τι ιδέε και τι θέσει εκείνων που την εκδίδουν. Mm -hmm. Την εκδίδουν, ο, είναι σαν να λέμε, αυτοί που την τυπώνουν ή την εκδίδουν με την άλλη έννοια. <laughs> ναι, αν το. Προβάλει και υποστηρίζει τις πολιτικέ θέσει που εκτιμά ότι ταιριάζουν την ιδεολογία των συντακτών και των αναγνωστών τη. Mm. Ναι. Τιμά εκείνου που συμπορεύονται πολιτικά μαζί τη, αλλά και όσου ευκαιριακά τη διαβάζουν. Τέλο πάντων, το γεγονό ότι το Βήμα εξεδόθη πριν από 90 χρόνια για να υποστηρίξει την πολιτική του, την πολιτική του υπό των Ελευθέριων Βενιζέλο κόμματο των φιλελευθέρων, δεν σημαίνει ότι υπήρξε, είναι ή μπορεί να γίνει κομματικό όργανο. Όχι προς Θεού, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κατηγορήσει το Βήμα για αυτό πράγμα. Ήταν όργανο όμω των ξένων δυνάμεων. Ήταν όργανο των πιο σκοτεινών δυνάμεων που πέρασαν από, το, το, από αυτή την, τη χώρα αυτό είναι αλήθεια Το θέμα είναι ότι πάντως υπήρξε όργανο Ήταν όργανο Αυτό, ναι. αυτό, αυτό ήταν μας το αποκλεί Αντιθέτως αρκετές φορές στάθηκε σταθερά στη θέση δημοκρατικής παρατάξεως όταν ορισμένοι έγιναν αριστερότερα ή δεξιότερα Προφανώς ο κύριος Ψυχάρης έχει πολύ αδύνατη μνήμη για το συγκρότημά του γιατί θα του θυμίσω ότι υποστηρίξει το μεταξά ναι προφανώς ήταν μέλος και προεξέχουσα προσωπικότητα της δημοκρατικής παρτάξεως υποστήριξε το Χίτλερ και την ναζιστική εκατοχή και αυτό προφανώς έτσι, για να μην πω πως υπηρέτησε η Χούντα όμως το έχει δικαιολογήσει α, στην αρχή ότι μπορεί να αλλάζει γνώμη Βέβαια, σου είπε έτσι ναι. ναι για τη δημοκρατική παράτευξη λοιπόν. κατέστη λοιπόν εκ των πραγμάτων μια ακλόνητος σταθερά του πολιτικού βίου βεβαίως χωρίς αυτήν εξουσία δεν υπάρχει και δει η εξουσία που λέει η λάτη εκβιάζει και εκμαβλίζει αυτόν τον τόπο χωρίς αυτό τον πυλόνα δεν σε αυτή την πολιτική λεγόμενη ακλόνη του Στάθαρα είναι δεξίγητον λοιπόν γιατί κρόζουν κόρα και στινές της πολιτικής ζωής τους ενοχλεί το Δήμα όταν γράφει ότι η Ελλάδα δεν είναι απικία προσέξτε τώρα <ΣΣΣ> τους φέρνει σε κατάσταση αμόκ η αποκαλυπτική άμεση και επιθετική όταν χρειάζεται δημοσιογραφία <ΣΣΣ> <ΣΣ> όπως για παράδειγμα ένας ε, ξέχον της δημοσιογραφίας αλλά ψυχάρη. είχε ανακαλύψει στον κύριο, στον κύριο Τσίπρα ότι γίνεται επιτέλους ένας εμπειρος πολιτικός που μπορεί να αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα σύμφωνα βεβαίως με τα πρότυπα που υπηρέτησε πάντα το βήμα και αυτόν και, που το εκδίδουν με όλες τις έννοιες τους φέρνει σε κατάσταση αμόπια αποκαλυπτική άμεση κτλ και γνωμοδοτούν διαβλέποντας πολιτική στροφή κιλα που κρόζουν μη δυνάμεθα να αντιληφθούν τι συμβαίνει γύρω του. Συνειδητοί πολιτικοί μεταπράτε, τα περιτρήματα τη πολιτική διαδικασία που περιφέρονται από αφεντικό σε αφεντικό, λαθροεπιβάτε τη δημόσια ζωή που επιβιώνουν από συμφέροντα που λάθρα εγενίδησαν, λύχοντα ανεπτύχθησαν και προκλητικώ ανεμικνύοντα τον πολιτικό βίο. Δεν θα του περάσει. Τα σκυλιά γαυγίζουν, το καραβάνι προχωρεί. Καλά έχει πάει στο βουνό. Σίσω με το λαμπράκι στάν και δεν το έχουμε πάει, λοιπόν, πάρει, είχα πάρει. Δεν στο τέλος, Συμπληρώνω εγώ. Ναι, προφανώς, ναι. <χει> το κράξιμο, <χει> το κύριο Ψιχάρη, απευθύνει στον κύριο Βενιζέλο Είδερα. και στο ό,τι έχει απομείνει, το απολυφάντο που λέγεται Πασό. Στο Πασό, ναι. <σίερο> λοιπόν... Και του λέει άντε τώρα τελείωνες. Το μαγαζί <σίερ> ε, δεν μαζεύει ούτε... Καθόμαστε <σίερ> <σίερ> ναι. εδώ με τάμι τις μέρες. Πάει ε, να, σε... να κάνει συνέδριο. <σίερ> μάλλον θα ανεβληθεί <αναπληκή> το συνέδριο <σίερ> γιατί <σίερ> θα είναι το γελίο <σίερ> <χέρι σίερ> της Αργούρας. <σίερ> λοιπόν, λοιπόν, <σίερ> για να κάνει <σίερ> συνέδριο <σίερ> πρέπει να έχεις αντιπροσώπους. Για να είσαι αντιπροσώπους πρέπει να έχεις μια βάση. Οργανωμένη βάση. Ναι. Η οποία πρέπει να βγάλει αντιπροσώπους. Άντε τώρα να βρεις οργανωμένη βάση που δεν υπάρχει. Να κάλεσαι του πάντες, του σύμπαν, το σύμπαν πασόκ. Και αυτό δεν γεμίζει ούτε μια έψατα τέτοιων ατόμων, άντε τώρα να πάει κάνει πράγμα που να το ονομάσει ο κύριε Βενζέντος. Mm -hmm. Προφανώς υπάρχει στροφή. Και η στροφή αυτή είναι ότι αναζητούν επιγόντω μια νέα αριστερά για να τα βάλει με τη δεξιά και να πολλώσει τον κόσμο πάλι και να πάμε σε εμφύλιο. Αυτό είναι να υπάρχει πάντα ένα δίπολο. Αυτή πάντως, είναι η ιστορία. Έτσι, ναι. έτσι. Και βεβαίως όπως ε, ο οποίος διαβάζει... Η νέα, δεξιά, η νέα αριστερά ξέρουμε mm. που πείω... Ο... Η νέα δεξιά θα Φέλε... δούμε πώ θα ετοιμαστεί γιατί, γιατί εκεί μέσα συγκρούεται, συγκρούεται το Αμερικανικό κόμμα με το Γερμανικό κόμμα ναι. και ναι. να δούμε πώ θα διαμορφωθεί. Ποιοι θα βγουν οι πρωτεργάτε τη νέα δεξιά. Πώ θα διαμορφωθεί. Παντού πάντω να ξέρουμε mm -hmm. ότι υπάρχει μια οριζόντια ε, διαστρωμάτωση πολι... ε, σε όλε τι ηγεσίε όπου είναι το γερμανικό και το αμερικανικό κόμμα ακόμη και μέσα στο κουκουέ mm. όπου φαίνεται ότι η κυρία Παπαρίγα μετά την τελευταία της τοποθέτηση έχει διαλέξει την πλευρά του γερμανικού κόμματος δεν ξέρω για ποιο λόγο βρήκε συντρόφους εκεί και δεν ξέρω δεν υπάρχει το ρωσικό πια λοιπόν ναι το <laughs> κινέζικο κόμμα <laughs> ξέρεις τι γίνεται <laughs> το αμερικανικό πώς δεν μπορεί ανακάλυψε <laughs> να ανακάλυψε την Αμερική διακίνας καθότι ω γνωστόν είναι αδελφό κόμμα το κινέζικο mm -hmm. το κινέζικο είναι παράπτ έχει αλλοθεί πλήρως σε βαθμό κακουργήματος χρησιμοποιείται σαν το μακρύς βαχίωνας τη Αμερικανικής πολιτικής γι' αυτό άλλωστε και τα χειροκροτήματα της αλλαγής της από τους Αμερικανούς τι ωραία μπράβο σας ας πούμε και η ομιλία φυσικά του νέου γενικού γραμματέα της Κίνας όπου υποσχέθηκε περισσότερες ειδικοποίησει, περισσότερο άνοιγμα των αγορών περισσότερο τσάκισμα της εργατικής τάξης στην, στην ίδια όλα αυτά τα πολύχα χαρακτηριστικά που συνηφαίνονται με ένα κομμουνιστικό κόμμα φυσικά σύγχρονο, στην Παπαραίγεια ναι, δηλαδή ναι. και φυσικά προοπτικής, σοσιαλιστικής προοπτικής. Okay. Και φυσικά θα παραμένει αδελφό το κόμμα της κυρίας Παπαραίγεια όπως όλο εκείνο το συνοθήλευμα που μαζεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα που ονομάζει Διεθνής Διάσκεψη Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων mm. που βέβαια το σωστό θα ήταν ε, διεθνή συνδιάσκεψη απολυφαδιών, ερεπίων και αποκομμάτων που θέλουν να ονομάζονται εργατικά και κομμουνιστικά. Καμία σχέση ε, με το άθλημα, καμία σχέση. Αν τα πάρεις το ένα, ένα πως ένα, όλα τους είναι ή τα αντιδραστικά μορφώματα που ελέγχει ο εμπειριαλισμός έμεσα ή άμεσα, κυρίως ο Αμερικανικός. Γι' αυτό αυτή είναι πιο ευίκοη η ηγεσία του περισσού, προς το Σαμαριά, Σαμαρά μεριά και τα επιχειρήματα του παρά από, από, από την αμερικανική πλευρά ναι. συγγνώμη από την... Ε, είπε και χθε η κυρία Παπαρίγα χθε προχθέ το μεσημεριανό ναι, Κυριακό ναι, ναι. όχι, είπε ότι δεν πρέπει να δώσουμε ναι. ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση Τσίπρα. Ποιο τη ρώτησε, πού τίθεται θέμα. Α, α, μα, δεν Ξανά ναι. δηλαδή, θέλω να πω, έχει μονεί καν... έτσι, έχει μονέ. Ναι, δεν θα χρειαστεί, διότι... η χώρα κάνετε και αυτή αυτό. Δεν θα χρειαστεί, μην ανησυχεί. Ναι. Κυρία Παπαρίγα διότι δεν νομίζω ότι θα σου ξαναδώσει το δικαίωμα ελληνικό λαό. Ωστε να είσαι σε τέτοια θέση. Ναι, λοιπόν, δεν θα το οποίο παρέλαβε και το κάνει ξεφτίλα, η μεγαλύτερη ξεφτίλα τη ελληνική πολιτική κοινή σήμερα. Το λοιπόν, θέμα είναι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσει ο, ο Ακροατή, ότι είναι ξεκάθαρο, γυρίζουμε 100 χρόνια πίσω και περισσότερο από 100, 100 τόσα, 150, πόσα. Ε, μιλάμε πλέον για κοινέ επιλογέ. Και έτσι καταλήγουμε για νέο κόμμα. Αμερικανικό κόμμα ή Γερμανικό κόμμα. Δηλαδή μέσω των όποιων εκλογών προκηρυχθούν είτε στο άμεσο μέλλον είτε στο mm. πιο άμεσο, όποτε και να πάμε πάμε σε δύο τέτοιου σχηματισμού. Ακριβώ. Αυτέ θα είναι οι επιλογέ που θα έχουμε κοινοβουλευτικά. Αν και πιστεύω ότι οι Αμερικανοί κυρίω θέλουν να έχουν διεισδύσει παντού αυτόν ο τρόπο αυτό. Σε αντίθεση με του Γερμανού οι οποίοι είναι σαν το μονοκόκαλο ναι. Ό,τι αρπάξει το σαγόνη του. Οι Αμερικανοί είναι, πώς να το πούμε, σαν το, σαν το μήκητα. Mm -hmm. κλωνοποιούνται παντού. Mm -hmm. Ενώ, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και η ανωτερότητά τους στον τρόπο επεκτατισμού που ακολουθούν σε σχέση με τους Γερμανούς mm -hmm. ή τους Γάλλους ε, και τους υπόλοιπους. Οι οποίοι δεν μαθαίνουν από τις αποτυχίες τους. Όχι, mm -hmm. ίσως και να έχει να κάνει και με τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου ανάπτυξη αυτών των χωρών. Mm -hmm. ε, και... Βεβαίω τώρα, τώρα που μιλάμε για Γερμανούς, Αμερικανούς και τέτοια πράγματα οφείλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα μας κατηγορήσουν ναι. ότι επενδύουμε στις εθνικές διαφορές. Τι εννοείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν α πούμε βγαίνει κάποιος και καταγγείλει τον κύριο Φούχτελ ναι. γιατί έχει χουφτώσει την, την, ε, Ελλάδα. την Ελλάδα χοντρά <laughs> αυτό το κάνει και λέει ε, και το κάνει, το κάνει αυτό γιατί είναι εθνικόφρον mm -hmm. και ξενόφοβος και τονίζει τις εθνικές διαφορές ε, και απλουστεύσεις, ιστορικές απλουστεύσεις κάνει όταν, πούμε, ναι. όταν μιλάει ας πούμε για τον επεκτατισμό των Γερμανών ας πούμε σε βάρος της Ελλάδας. Όχι μόνο σε βάρος, αλλά και σε βάρος της Ελλάδας. Ήταν ιστορική απλούστευση. Όπως ήταν η ιστορική απλούστευση το, στην ναζιστική κατοχή να λες τους μαζί Γερμανούς. Δεν ήταν Γερμανοί. Ήταν κάτι και το πλανήτη Άρη. <Κι> οι οποίοι είχαν πάρει τη μορφή των Γερμανών. Των γερμανών. Ναι. Είχαν και καταλάβει τα ήταν... σώματα των Γερμανών. Ναι, και γι' γε... αυτό κιόλας είναι τουλάχιστον προκλητικό αυτή ξενοφοβία του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Μια ζωή από την εποχή της βαβαροκρατίας. Άκου τώρα τι σου λέει ο άλλο Βαβαροκρατία. Γιατί κύριε μου. Πώς σου ήρθε τώρα. Ναι. Ο ιδιοκτήτης της γερμανικής μπειραρία στη Βαβαρία ήρθε εδώ πέρα και πως το λένε άρπαξε κανένα. Δύο. Γιατί μιλάς για βαβαροκρατία στην ιστορία. Αυτό είναι, γι' αυτό έχουμε ιστορική, έχουμε μια ιστορία η οποία είναι ξενοφοβική όσον αφορά το λαό τη Ελλάδα ναι. γιατί μιλάει για βαβαροκατία έτσι λοιπόν ένα ε, ευφιέστατο θα έλεγα ε, και το εννοώ mm -hmm. ο οποίο είναι και καθηγητή πανεπιστημίου και άρα δεν θα μπορεί να είναι ε, ε, με τα πτυχία του και τα σχετικά Ουθέως, ναι, ναι. Ε, στην Αυγή στι 23 του μηνό έγραψε mm. ακριβώ αυτό το πράγμα να μα διαφωτίσει ότι όταν ο κύριο Τράγκες παράδειγμα επισημαίνει ότι οι Γερμανοί με την, με την ίδια αρπακτικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμου. Ή ο Κ. Ψιχάρης γράφει προχθές ότι με τις μεραρχίες του Τρίτου Ράιχ οι Γερμανοί θα πετύχουν, ε, θα πετύχουν ε, αυτό που δεν πετύχαν οι Γερμανοί με τις μεραρχίες yeah. του Τρίτου Ράιχ θα πετύχουν με τους αράφιδες Ευρώπης. Yeah. Καταλαβαίνουμε τη στροφή. Yeah. Παρεμιπτόντος, και όταν ο συνδικαλιστής της Πουέωτα Θέμης Μπαλασσόπουλος Εκλεκτό τη ΠΑΣ και επί σειρά ετών, ενώ ο κύριο αυτό που, που ζει από ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ και δεκαετίε, και δεν ξέρω ποιο κομματικό μηχανισμό του έδωσε τη δυνατότητα να διδάσκει τα παιδιά μα στο Πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο mm -hmm. έτσι, λοιπόν, δηλώνει ότι οι Γερμανία εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα για σκουπίδια, ενέργεια και νερό. Αυτό ξέρετε γιατί το κάνουμε. Διότι είμαστε ξενόφοβοι. Και βρίσκουμε την αιτία του προβλήματο στι εθνικέ διαφορέ στο ότι αυτοί είναι Γερμανοί και εμεί είμαστε Έλληνε, Ξενόφοβοι και ρατσιστέ, Δε... το ξενόφοβι για να μην ε, το πούμε ρατσιστέ, ε, το λέμε κομψά ε, ναι, να το, ναι. το, το ξενόφοβι ναι. γιατί ξενοφοβία μέσα και ρατσισμό, λοιπόν, ενώ λέει προσέξτε το σενάριο αυτό που θυμίζει αλεκούσα κελάριο, <σχέ> Αλέκο κελάριο, θυμίζει οι τοποθετήσει αυτέ, ναι. προσέξτε τώρα αυτό που αντιλαμβάνεται μέχρι και η κουτσοβαγγέλενα mm. ο mm. μέγιστος αυτός καθηγητής πανεπιστημίου αρνείται να το αντιληφθεί και το θεωρεί σενάριο του Αλέκου Σακελάριου όπου ναι. οι Γερμανοί ξανάρχονται ναι. μια εκπληκτική ταινία, η ηθογραφία της εποχής Φυσικά. και με τον τρόπο που κατανοεί τις αντιθέσεις ελληνικής κοινωνίας οποιοςδήποτε άνθρωπος μελετάει την ιστορία και κατανοεί μέσα από αυτήν τα μεγάλα προβλήματα που είχε η ελληνική κοινωνία τότε αυτό το θεωρεί απλούστευση. Ότι βασίται της απλούστευσης. Είναι απλούστευση. Και προσέξτε τι, τι γι' αυτόν φταίει. Ο νεοφιλελευθερισμός. Α. Mm -hmm. ah. Δηλαδή, όχι η ηλική δύναμη που επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές και επιλογές, αλλά οι ιδέες. <laughs> Μαθαίνουμε οι ιδέες. Ναι. Mm -hmm. Λοιπόν. Στην Αυγή είπαμε δημοσιαστήριο. Στην Αυγή στι ναι, 23 ναι. δεκάτου. Yeah. Βεβαίως η Αυγή είναι τόσο δημοκρατική yeah. μπορεί να εμφανίζονται yeah. μόνο αυτές οι απόψεις. Yeah. Μόνο αυτές οι απόψεις. Και βεβαίως δεν τολμάει κανένας να σηκώσει το γάντι και να πει ότι αυτό δεν συνάδει με μια προοδευτική καλά άστο το αριστερή. Το αριστερή Όποιος απατεώνας θέλει να κάνει πολιτική καριέρα γίνεται αριστερός. Yeah. Λοιπόν, ε, προοδευτική αντίληψη, δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή όταν έχει επεκτατισμό καταγγέλει τον επεκτατισμό. Και δεν τον αναγ... καταγγέλει γενικά και αόριστα mm -hmm. αλλά προσωποποιώντα το να το καταλάβει ο άλλο. Γιατί έτσι καταλαβαίνει τον κόσμο. Όταν έρχεται ο Γερμανό και σε πατάει στη... στο λαιμό θα πει με πατάει ο Γερμανό το λαιμό. Δεν θα πει υπάρχει μια μπόντα η οποία δεν ξέρω από πού προέρχεται η οποία βρίσκεται στο λαιμό μου. Mm -hmm. Αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή αυτό που μπορεί να το καταλάβει η κοινή λογική του τελευταίου Έλληνα πολίτη, μάλλον του τελευταίου πολίτη του κόσμου, για να μιλάμε με τους όρους του κυρίου αυτού, mm -hmm. λοιπόν, αυτός πόσα πτυχία και διδακτορικά χρειάζεται για να το καταλάβει. Εντάξει δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό, το, σε αυτό το δρόμο Δημήτρη, είναι κατανοητό. Να πω κάτι πριν πάμε, δώσουμε το, σε ένα κρότημα το λόγο, έτσι μια και αναφέρθηκε στην ε, ταινία η Γερμανή ξανάρχονται, mm -hmm. μία καταπληκτική ταινία του Αλέκου Σακελάρη, πρώτα ανέβηκε στο θέατρο, αλλά μπροστά σακελάδιο... στον κοινόδοντα που προφανώς προτιμάει ο κύριος αυτός ε, ούτε αυτό κατάλαβε ναι. είμαι ε, δεν μπορεί τώρα Η ναι που είμαι ότι δεν την κατάλαβε όταν την είδε όχι αυτή δεν κατάλαβε διότι ξέρει είναι αφηρημένη σκέψη μαζί με την αφηρημένη τέχνη Καλά. και που συνδυάζονται αυτά τα δυο γίνεται μια ηλεκτρόληση και παράγεται λαπάς καπάμα. Ναι, yeah, ξέρεις υπάρχει μια κάστα ανθρώπων που αντιλαμβάνονται μόνο αν τους που είναι κριτικοί κάποια άλλη κάστα, ότι αυτό που βλέπεις είναι καλό, mm. αυτό που τρώσει είναι καλό, αυτό που εξαρτάτε, ακούσει εξαρτάται Ποιο θα χρηματοδοτεί να... όλα αυτά Α, και, και ποιο θέλει να πλασάρει στην, στην κοινωνία ως εργατέχνη. Λοιπόν να σου πω ότι έλεγε ο ίδιος ο Σακελάριος όταν έγινε η πρεμιέρα στο θεατρικό έργο πήγε ο Κ και έτρεμει ο Σακελάριος να δει... Εγει γνωστός ξενόφοβος ε, ο Καραγάτσι είναι γνωστός ξενόφοβος Πρόσεψε, θέλω να σου πω ότι έτρεμει ο... ο, ο Ατάλλαντος α... και πώς το λένε ρε παιδί μου ε, τώρα μπορεί να συγκριθεί τώρα ο ξενόφοβος με τον αθρογράφο της Αυγής μα τι συγκριθεί ο, κα... ο Καραγάτσις τώρα με τον αθρογράφο της Αυγής Μα τώρα Έχεις είσαι, είσαι σοβαρότητα Τι σκέφτηκα για ποιον αναφόρεται ο Καραγάτσι ναι. Ναι. Ναι, τώρα Τι, πω να... είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ την αγαπήν μου συγγραφέας, αλλά τώρα δεν το μάθαω. Δεν, δεν το, μάω, να το πω. Δεν θα σου βγάλει ολόκληρο ο μονόφυλος, όπως ναι. μου την κάλει, η για η αυγή. Και να σου λέει, πού κυρία μου, εσείς πού μορφωθήκατε. Λοιπόν, απλά να πω λοιπόν ότι ο Σεκελάριος, μόλις είδε τον κατάλαβε, είπε 8 α πούμε, ξέρω εγώ, θα δει την πρεμιέρα και στο έργο που το το, το επιβεβαιώνεται ο κύριος Αγγελόπουλος <laughs> ε, επιβεβαιώνεται, επιβεβαιώνεται Λοιπόν ε, Θα κάνουμε έτσι μια ε, Να δώσουμε Πάρουμε μια ανάσα εμείς θα δώσουμε Το λόγο σε έναν πιστό μας ε, Φίλο και ακροατή Ο οποίος έχει παρέμβει και άλλες φορές Του δίνουμε πάντα το λόγο όταν μας το ζητάει ε, Καθότι είπαμε είναι και μεγαλύτερο σε ηλικία, ίσω ένας από του μεγαλύτερου σε ηλικία που μα ακούει ε, και έτσι με τα γλυκόπικρα σχόλιά του πάντα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην εκπομπή. Ο κύριο Κατζιμπούλα είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Σα ακούω βέβαια. Ε, Σα ακούω και όχι μόνο αυτό, αλλά ευχαριστήθηκα με την αναφορά που κάνατε ε, για του Γερμανού που ξανάρχονται. Γιατί, πρέπει να σας πω, τότε ήδη ήμουν 40 ετών. Και με την ταινία, βεβαίως, ευχαριστηθήκαμε που πρωταγωνιστούσα ο Άγινουσος Λογοθετήδης. Επομένως, μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ πετυχημένη η αναφορά σας ε, στην ταινία του Σακελάριου. Αλλά και στο θεατρικό έργο. Ανακραίων Χατζιμπούμπουλας, λοιπόν, 95 ήδη ετών καθηγητής της Οδικής. Στοιχέρω, να με θυμάστε. Και είναι και περίεργο γιατί να με θυμάστε, αφού κοντεύω να με κάτι το αλσχάιμε, κάτι που είμαστε ξεχασμένοι από την κυβέρνηση, εμείς οι συνταξιούχοι, διότι μέσα μας κάνουν χάρη που ζούμε. Άκουσα επίση που είπατε και για τις δηλώσεις του Πρωβόπουλου. Από ό,τι για τα δημόσια νοσοκομεία που λέτε ότι πάνε για λουκέτο, και άστα, άστα και μπράστα να πούμε, ε, τις προάλλες διάβαζα στην εφημερίδα για κάποιον απελπισμένο που που πουλούσε τα νεφρά του για να ξοβλήσει τα χρέη του. Άλλο αυτό πάλι. Και λοιπόν ξέρετε τη Θέλω να γίνω με ειδική οργάνωση. Και μην με ειδική οργάνωση, μου ζητούσε τη, τη θάλασσα. Θα σας πω τι οργάνωση, αγαπητοί μουσιογράφοι, καρδιάς, νεφρών, νευμόνων κλπ. Καταλαβαίνετε. Τώρα θα, θα μου πεις, σε αυτή την ηλικία που είσαι είσαι καλή κατάσταση, σε αρίστη, το εγκριόμαι. Βέβαια, δεν ξέρω πώς να το πω. Ε, διστάζω, αλλά θέλω κι εγώ ένα μικρό ποσό για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Όχι πολλά, κύριε Καζάκι, να είστε υπόψια, ε. 50.000 ευρώ ζητάω. Που φτάνει. Και μεταξύ μας θέλω να προσλάβω μια αλλοδαπή οικιακή βοηθό για να μου γαλάζει τα σωλινάκια στον αναπνευστήρα. Θα θυμάστε ότι έχω άσπασμα. Ε? Είναι ένα μπανούλι. Ένα μπανούλι απει οικρανή. Του κύριε και φυλακί το στόμα του. Φροντίστε να βρείτε ασθενή που να πληρώνει 50.000. Άντε να σας βάλω και τη σκοταριά. Και εδώ πας στο χασάκι και σου λέει 100 ευρώ για μια σκοταριά με τα, τα ε και είναι και ανθρώπινα και θα σωθούν και τρεις ζωές και μη μου ελεύθεστε τώρα ποιες τρεις ζωές του ασθενή, τη δική μου και τσουκρανής. Πώς είπατε, αφού θα δώσω τα όργανα μου πώς θα δω. Πώς είπα παιδιά για τα δικά μου όργανα, είπα εγώ για τα δικά μου. Άμα κλείσουμε στις 50 χιλιάδες, το βράδυ θα πλήξω τη γυναίκα μου στο νέο και θα της τα πάρω. Με πέντε λεξονταλείς της τα πήρα. Ε, σας πήρω γιατί κτυπάει το κουδούνι, έρχομαι! Οι Ουκρανίσανε! <συγνώ> Την περίμενε το πουλάκι μου! Ε, ε, ε, ε, ε, ε, χαίρετε, χαίρετε! Λοιπόν, κάποιοι γελάνε λίγο εδώ στο στοντιό, έλαμε αυτό το γλυκό πικρό, αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς διάβαζα ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας το σκέφτονται. Ε, ε, τους έχει οδηγήσει... Θες έτσι μιλώντας με συναγωνιστές, μια είχαμε το Εθνικό Συμβουλίο του ΕΠΑΜ, <συγνώ> βρεθήκαμε στους αγωνιστές ε, Ήταν εντυπωσιακό δύο, δυ, δύο γεγονότα που μου είπαν Και καλό είναι να το πούμε Τα οποία δεν μου πέραναν το μυαλό Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν Το πρώτο είναι ε, η, η είδηση Η οποία βεβαίως ε, δεν πρόκειται να δημοσιευτεί ποτέ mm -hmm. Στο εξέχουσα δημισιογραφική ε, Περιπέτεια που λέγεται βήμα Ή καθημερινή Ή οτιδήποτε Είναι ότι συνελήφθησαν Ελληνίδες στο Μπάρι και στην Αγώνα ναι. οι οποίοι πέρνα, πέρασαν με το καράβι προκειμένου να ασκήσουν το αρχαιότερο επάγγελμα στα λιμάνια Τι εκεί γίνοντας, α, ναι, τους συλλάβαν, αμέ, τους συλλάβαν για να μην πέσουν στα χέρια όπως τουλάχιστον είπαν οι Ιταλικέ αρχές ε, στα χέρια της Αλβανικής Μαφίας που ελέγχει την πορνεία σε αυτά τα λιμάνια Μάλιστα το δεύτερο, δηλαδή κάνουμε εξαγωγή ναι, πλέον ναι κα, εντάξει εσίως. και δηλαμβανόμαστε γιατί γίνεται εξαγωγή έλατε, όχι ξέρεις τι γίνεται είναι ε, θα μπω στη λογική του νομίζω του κύριου Βενιζέλου νομίζω θα το απαντήσω έτσι ακριβώς όπως το, ε, το σκέφτει ο κύριος Βενιζέλος uh -huh. είναι στη φύση της μέση ελληνίδας αυτό διότι uh -huh. πού είδε το πρόβλημα μας το λέει και ο κύριος Πογόπουλος το 2014 θα είμαστε αγωνιστικοί Δηλαδή θα μπορούμε να ρίχνουμε τις τιμές των οίκων ανοχής σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι όλο το, όλο το, το, το, το ευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο γιατί μπορεί να καταχρηστούμε παγκόσμια θέση έτσι, λίμπιντο α, της ανθρωπότητας θα εκτονώνεται στον οίκο ανοχής που θα λέγεται Ελλάδα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Κανένα, κανένα πρόβλημα. Το μόνο που θα τους νιάσουν νιά τον κύριο είναι τα λεφτά που θα βγαίνουν από αυτού, ξέρετε, ε, ταβατζίδε, ε, ε, ε, εργαζόμενε, ναι. Λοιπόν, θα πηγαίνουν διαμέσου τη δική του τράπεζα ή θα προτιμήσουν κάποια άλλη. Είναι εκεί, εκεί <σκοφίEs> το <σκοφίEs> σοβαρό ε, θέμα. Θα δώσει κίνητρα. Ναι, ναι, λοιπόν, το δεύτερο πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι πλέον η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχιατροί και άλλοι που δουλεύουν στα δίκτυα κοινωνική αλληλεγγύη έχουν ήδη εντοπίσει ένα φαινόμενο το οποίο. Είναι παράπλευρη, παράπλευρο α, παράπλευρη συνέπεια του γεγονότος ότι πλέον οι άστεγοι και οι άστεγε γυναίκες και άντρε και ειδικά μονογονεϊκές οικογένειες ναι. οι οποίες, ή γυναίκες μόνο στους οποίες δεν έχουν καμία προοπτική μένουν στον δρόμο, α, ο αριθμός πλέον καλπάζει και δεν είναι να αντιμετωπίσουν όπως ένα πλέον κοινωνική, έτσι, εθελοντική κοινωνική υπηρεσία. Mm -hmm. Ε, όμως το καινούργιο φαινόμενο είναι ότι έχουμε έξαρση εγκυμοσύνων από γυναίκες που έχουν βρεθεί στο δρόμο. Αυτή, αυτό οφείλεται είτε σε βιασμούς που γίνονται κατά, κύριο, κατά κόρο όταν λοιπόν, βρίσκεται όταν μια γυναίκα εκτεθειμένος στο δρόμο ή σε ένα σωρό κινδύνους, είτε ε, στην εκπόνευση. οποία ειτε στην παίρνει διαστάσεις Φράγικες. Μου κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδε, ε, περνώντας από την Σιδόνος, γιατί έρχομαι εδώ από την Σιδόνος από το σπίτι μου, έχουν ανοίξει στέκια τα οποία, δηλαδή τροτουά πούμε, mm. <laughs> του πεζοδρομίου, ε, που είναι από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Είναι εντυπωσιακό ότι περνάς και είναι εκεί μπροστά δράδο, τα μαγαζιά δηλαδή, τα, δηλαδή, τα δηλαδή. μαγαζιά που δεν έχουν κανένα, κανένα νόημα να υπάρχουν, είτε υπάρχουν δεν Ά, υπάρχουν μετά, το πάμε. ίδιο και το αυτό mm -hmm. και λοιπόν, γενιά, <coughs> η έκταση καταλαβαίνετε ότι πάμε να γεννηθεί μια γένια μια mm -hmm. καινούργια γενιά η οποία θα γεννηθεί στο βόθρο κυριολεκτικά στο βόθρο και θα ανατραφεί στο βόθρο αν επιτραπεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση απλά τα λέμε για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση έχουμε βρεθεί και να μην ακούμε αφού αυτό το χειδέο σύστημα προπαγάνδας που υπάρχει γύρω μας. Λοιπόν, Και επειδή έτσι είναι επίσης να το πούμε. Όχι, πρέπει να κάνουμε διακοπή για δελκείο. Α, ναι. ναι. Αλλά Σε... θέλω να πω κάτι γιατί έχουμε μια έκπληξη που μας ήρθε τώρα. Λοιπόν, <coughs> ότι αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε πέντε προσκλήσεις διπλές για το θέατρο Α, για το έργο του Ήψεν ο του λαού που ανεβάζει το κλασσικό ζευγάρι Λινέος Φωτίου έτσι. Mm -hmm. λοιπόν οπότε 5 θα είναι η τυχερή από είναι Υίες μια 10. εξαιρετική διασκευή Ακριβώς. να πούμε από τον από τον, τον, τον, τον Στέφανο τον τον τον Λινέο, Λινέο ο, ε, όπου έχει προσαρμόσει το έργο στα είναι, σημερινά, τα σημερινά δεδομένα, δεδομένα που πάντα αυτό το έργο βέβαια είναι επίκυρο έτσι, πάντα, την ιστορία του οποίους την ξέρει βεβαίως. αν και ε, οφείλω να ομολογήσω και αυτό κάποιες απλουστεύσεις Ήψεν είναι βέβαια. Ε, καλέ μου Εντάξει ναι. τώρα Ήψεν είναι δεν Με είναι και από ποιο μας μετά. εσπριν Λοιπόν Στο 5434 ΕΠΑΜ και τη λέξη παράσταση Το όνομά σα. Είναι απαραίτητο και αποστολή στο 5444 πέντε διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Α, την παράσταση του Στέφανου Λινέου, ο εχθρό του λαού ε, του Ήψεν. Είναι μια διασκευή, ε, περισσότερο προσεγγίζει, προσεγγίζει το σήμερα. Ε, την Παρασκευή το μεσημέρι θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε ένα βέλτιο ειδήσιον τώρα. Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό. Ο κύριο Γιούνκερ με αυτή τη βαλίτσα, μήπως έχει τη δόση μέσα, με, παιδιά μου. Ξεκάγει στη ψάρμα, αλλού. Τέλο πάντων. Ε, εδώ, εκπομπή ΑΕ, μέχρι τι 2.30, τρει παρακάτη, θα είμαστε μαζί σα. Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία mm. Μπάστα. Θα σου διαβάσω κάτι, Δημήτρη, mm. και mm. το οποίος τι σου θυμίζει. Ναι. Mm. Εντάξει, mm. είναι mm. μια είδηση του Σαββάτου. Εμείς δεν ήμασταν. Mm. Λοιπόν, μια νέα ομάδα της αστυνομίας, θα κυκλοφορεί με τζιπ, θα φέρει βαρύ οπλισμό και θα έχει εκπαιδευτεί στα πρότυπα τη ΕΚΑ. Θα ρηχτεί στη μάχη κατά τη βαριά εγκληματικότητα στι αρχέ του χρόνου θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, το σχέδιο του Αρχηγείου τη Ελλά έχει βασιστεί σε ανάλογο τύπο υπηρεσίες των ΗΠΑ και τη Γαλλία. Οι νέε ομάδε θα περιπολούν επί 24 ώρου βάση ως 365 ημέρε το χρόνο και θα επεμβαίνουν σε περιπτώσει βαριά εγκληματικότητα. Πρώτα στην Αθήνα και στη συνέχεια θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό το κυκλοφόρησε τώρα Ναι. Το, το, το, το Σάββατο λοιπόν, ε, Το είπε Είναι στα πλαίσια της ανα, αναδιάρθρωσης της, της Ελλάδα που εξήκει ο κύριος Δένδιας ο mm. ο κύριος Έτσι μας βγει αυτό μάλι. Λοιπόν ο κύριος Δένδιας ακόμη να τον έχει πιάσει ο Αγγελέας για, το, για την ιστορία με τους νεαρούς που κακοποίησαν στο αστυνομικό τμήμα και ήθελε να κάνει ο μήνυση ο στο, στο Guardian ναι. Λοιπόν τέλος πάντων ε, αντί για αυτό κινδύνευσε ο, ο δημοσιογράφος της ε, κρατικής τηλεόρασης να χάσει τη δουλειά του μόνο και μόνο επειδή αναρωτήθηκε. Mm -hmm. Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση από την αρχή όταν είπαμε το ζήτημα των ιδιωτικών εταιριών μισθοφόρων mm -hmm. που έρχονται εδώ και αναλαμβάνουν τη συγκρότηση αυτών των ομάδων με βαρύ οπλισμό και όλα αυτά τα πράγματα ε, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν βγήκε κανένας να διαψεύσει επίσημα επειδή έγινε μεγάλος ντόρο στο διαδίκτυο. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι σέβονται τον, τον εαυτό του, το κάνανε θέμα. Yeah. Το γνωρίζω κυρίω για περιφερειακά καναλιά που με πήραν τηλέφωνο, το σηκώσανε, προσπάθησαν να βρουν βουλευτέ να επιβεβαιώσουν, να θέμα. Ε, μαύρη μαύρη λαπλάκωση μαύρη αγκαλιακούδα δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα ίχνο έτσι ούτε βεβαίως κινήθηκε κάποιος ε, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας δεν είπε να πει τίποτα ο λόγος είναι απλός βγήκε η είδηση τώρα να προσέξουμε τώρα γιατί είναι και απατελένας αυτός ολο των λοιπόν μπορείτε να μου πείτε σε ποια γαλλική πόλη σε ποια αμερικανική πόλη υπάρχουν Επί 24 όρου βάσεως περιπολίες με οχήματα και βαρύ οπλισμό της αστυνομίας. Όχι θα ήθελα να ξέρω δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Οι οποίες δεν θα κατάκι. Δηλαδή αν δει τον άλλον ότι πάει να σου κλέψει την τσάντα και είναι κάποιο κοντά, δηλαδή, θα όχι, θα δεν θα παρεμβαίνει, λέει. Όχι να Θα έχει το 5 και όπου θα αρχίσει να βάλει το πενιντάρι δεν θα μείνει ούτε η τσάντα, ούτε αυτό ούτε η κυρία που έχει τσάντα. Να σου, το, να σου δώσω το στοιχείο θα επεμβαίνει, λες των τη πόσο ναι, δηλαδή. την έκφραση μου. Λοιπόν, καταλαβαίνει και πόσο έτοιμος είναι Μπορεί ο να το εξηγήσει να Μπορεί να μου πει κάποιος σε ποια χώρα του κόσμου ναι. γίνεται περιπολία δε με βαρύ οπλισμό και στατιωτικά οχήματα σε ποια χώρα του κόσμου πολιτισμένη δηλαδή, ευλομούμενη υποτίθεται. Mm -hmm. Υπάρχουν αυτά τα, αυτά τα πράγματα Τι μας λένε, μας κοροϊδεύουν Εκτός από Αφγανιστάν, Κόσοβο Και σε, και σε χώρες που έχουν χαρακτηριστεί Failed states Δηλαδή αποτυχημένα κράτη, δηλαδή μεσοτερική καταέρουσα Ένωμη τάξη Πού άλλοι υπάρχουν τέτοια μέτρα Τώρα και στην Ελλάδα Α, λοιπόν Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί έχουν κλείσει τις σχόλες της αστυνομίας Κλείνουν τις σχόλες της αστυνομίας mm. Γιατί πρέπει να στοατολογούν μισθοφό μισθοφόρους οι οποίοι είναι είτε από τη νύχτα των τον υπόκοσμο mm -hmm. είτε από τους ομοειδεάτες τους έτσι με τα χιτλορικά σήματα και τη χιτλορική ιδεολογία ώστε να, απαρ, να, να καβαλάνε τα οχήματα τα οποία βεβαίως θα καθοδηγούνται και θα οργανώνονται από ιδιώτες μισθοφόρου, Αμερικανούς και Γάλλους από ό,τι μας λέει mm -hmm. γιατί παρεμπιπτόντως καμία επίσημη κρατική υπηρεσία Γαλλική ή Αμερικανική mm -hmm. δεν έχει τέτοια τεχνογνωσία. Εμεί όμω από εκεί θα την πάρουμε. Εμεί από εκεί θα την πάρουμε. Το λέει η ανακοίνωση. Το ναι, τι θα πάρουμε βεβαίω είναι ένα ζήτημα. Τη Τε, τεχνογνωσία. Λοιπόν, θα πάρουμε από εκεί. Λοιπόν, α, να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή mm. επιβεβαιώνεται πλήρω. Για αυτό, για όσου λέγανε ότι είναι επιστημονική φαντασία, ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι τι φοβούνται. Εάν φοβούνται την εγκληματικότητα. Υπάρχουν τρόποι αντίδραση με, ε, με, με την ίδια υπάρχουσα, ε, με το ίδιο, ε, υπάρχουσα αστυνομική δύναμη. Δηλαδή. Όπως έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται. Εκτός και αν για τις συμμορίες με τα καλά θα βγάλουμε κατά τάγκς δηλαδή, στο τέλος των δρόμων, για να τους Για να καταλάβουμε. Επειδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα πολύ σοβαρά και στην Ισπανία, ναι. με συμμορίες ε, υποτί... Κυρίως από τις παλιές ισπανικές απικίες και την Αφρική που περάνε με μεγάλη ευκολία στην Ισπανία Η αστυνομία έχει οργανωθεί με τίγιο τρόπο ώστε δεν επιτρέπει όχι να, να μην γίνει τίποτα Σε αυτό είναι πολύ απο, α, αποτελεσματική Στα άλλα πάσχη Λοιπόν, εδώ πέρα γιατί χρειαζόμαστε βαριά οχήματα, βαρύ οπλισμό και με αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικό λοιπόν, αν θέλει να αντιμετωπίσει ένα κύμα οργανωμένη βία και εγκληματικότητα, το αντιμετωπίζει εξυγχρονίζοντα και αναπτύσσοντα τι εγκληματολογικέ σου υπηρεσίε. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει στο να εξηχνιάσει το έγκλημα. Και όχι, ε, και όχι να προετοιμάζει για εκ μάχη μέσα στην πόλη. Γιατί το να φέρει βαριά οχήματα με πλυσμό, ετοιμάζει για εκ μάχη. Αυτό ετοιμάζεσαι. Και μέχρι τώρα. Το βαρύ οπλισμό τη αστυνομία τον έχουμε δει μόνο σε μια περίπτωση. Ενάντια σε διαδηλωτέ. Δεν τον έχουμε δει να χρησιμοποιείτε πουθενά άλλου. Τα θωρακισμένα με, τα... Με, το... με το νερό που πήραν από του Ισραηλινούς του ίδιου που σφάζανε, που σφάξανε, σφάζανε τώρα, ε, ξέρετε ήταν open season που λένε, ήταν η περίοδο κυνηγίου και οι Ισραηλινοί, ξέρετε οι ιονιστέ δεν κυνηγάνε ό,τι λάχη γιατί είναι πολύ φιλόζωροι. Κυνηγάνε μόνο Αράβες και ξοσκοτώνανε παιδάκια, γυναίκε και αμάχου στο μεγαλύτερο πώ το λένε, στρατόπεδο συγκέντρωση που υπάρχει σε όλη την ιστορία τη ανθρωπότητα mm -hmm. που λέγεται Λορίδα τη Γάζας Λοιπόν, και τώρα ήρθε και η δική μα σειρά. Πρέπει να φέρουμε του δικού μα ιονιστέ, δηλαδή του δικού μα χιτλερικού, να κάνουν ελεύθερο πάρτι στι πόλεις μα ενάντια σε οποιονδήποτε θεωρήσουν αυτοί ως στόχο. Και εντάξει, αυτοί τέτοιοι είναι χιτλερική ήταν μια ζωή η ηγεσία της αστυνομία ποτέ δεν απέριψε τους ευρετικούς και τους μπουραντάδε, τώρα θα τους απορρίψει αλλά ρε παιδιά δεν υπάρχουν όργανα συνδικαλιστικά των αστρομικών εγώ θυμάμαι κάποιον ε, συνδικαλιστή σας νομίζω δεν θέλω ε, έτσι, που ευρετικά σε κοινό πάνελ, πάνελ θα μας βρεί απέναντί τους μια ούτια ιστορία να το δούμε ναι, και για να δε θα είναι ναι. μόνοι τους, αν καλέσουν σε βοήθεια θα είμαστε και εμείς μαζί και. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να βρεθούν και αυτή τη φορά με συγχωρείτε, αλλά με πλήρη πλεισμό. Γιατί για να αποστατεύεις τον κόσμο δεν θα έχεις απέναντι σου μόνο χημικά και μάνικες, θα έχεις βαρύ οπλισμό και οχήματα. Και τέλος πάντων, εάν το κάνουν αυτό, οι ελληνικέ ενοπλές δυνάμεις πού είναι. Θα αποδεχτούν μισθοφόρου. Να ματοκυλήσουν την Ελλάδα και τις πόλεις; θα το δεχτούν. Είναι ένα ερώτημα Δημήτρη, στο πώς θα αντιδράσουν. Πώς Αλλά... το, αυτό το πράγμα συνάδει ε, με, με, τον με τον όρκο που έχουν που δώσει και με το ρόλο που οφείλουν να παίξουν σε μια αγορά σαν την Ελλάδα. Πώς συνάδει. Από πού και ως πού. Ποιος πήρε την απόφαση. Ποιο πήρε την απόβαση, να το ψάξουμε αυτό, Ποιο πήρε την απόφαση, πότε πάρθηκε, πότε παραγγέλθηκαν αυτά τα οχήματα, mm -hmm. ποιοι θα το απαρτίζουν, mm -hmm. έτσι, λοιπόν όλα αυτά, όχι τίποτα άλλο. Η λογική λέει, δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα, θα μας κάνουμε Κονσόβο, αυτό δεν θα, θα μας κάνουν η ιστορία. Έτσι. Και πρέπει κάποτε να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να το στείλουμε από εκεί που ήρθανε, από, όποιο, από, από όποια τρύπα τη βλοπόντυγα και αν έχουν πεταχτεί, για να γλιτώσουμε το ματοκύλισμα. Αυτοί έχουν πάρει απόφαση να ματοκυλίσουν το, το λαό. Το έχουν πάρει απόφαση. Και φέρνουμε σιγά σιγά, όχι σαραμοποιώντας τις μονάδες και τους τρόπους σφαγής του ελληνικού λαού, εντάξει, για να μην έρθει με μιας και προκαλέσει κάποια κοινωνική έκρηξη, εγώ ρωτάω, θα επιτρέψει, θα επιτρέψει, θα επιτρέψει να είναι δυνάμεις τη χρήση βαρίων, βαριών οχημάτων και βαριού οπλισμού επί, στους, στους δρόμους της Αθήνας από μισθοφόρους επί, επί 24 ώρου βάσεως έτσι να το τονίσουμε συγγνώμη μισό λεπτό δηλαδή, εδώ, πλέον, είναι τεράστιο θέμα τεράστιο θέμα και, είναι και, περίεργο, γιατί και όποιος είναι... νομίζει να. ότι όλα αυτά θα γίνουν με αστυνομική διακριτικότητα και όλα αυτά τα πράγματα δεν έχει ιδέα, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα Ποια αστυνομική διακριτικότητα παιδί μου εγώ που μέχρι για να έρθω στο σταθμό κάθε μέρα βλέπω παντού κλούβες και ε, ξέρεις σαν να ετοιμάζεται ότι κάτι περίεργο θα γίνει παντού κλούβες βλέπω ε, όχι επλούς αστυνομικού, τα η... μάτω αυτά όλες οι δύες μύες δύες φτιές και όλες αυτές οι κολογική που έχουν φτιά δεν ήταν για αισθυνόμευση, αλλά για καταστολή. στολή. Αυτό φάνηκε το γεγονός, ότι πώ τους χρησιμοποιούν. Δεν τους χρησιμοποιούν για την πάταξη του εγκλήματος. Το εγκλήμα το yeah. καλά, yeah. yeah. καλά κρατεί. Καλά yeah. κρατεί. Λοιπόν, τους χρησιμοποιούν για, για να ε, υποδηλώσουν στον κόσμο καθεστώς αστρομικής κατοχής. Αστρομικής καταστολής για οτιδήποτε. Yeah. Να εθιστεί ο κόσμος στην ασύμμετρη αστρονομική καταστολή δηλαδή με το έτσι γουστάρω σου σπάω το κεφάλι, σε κυνηγάω, δεν σου δίνω στοιχεία, σου κάνω ποσά αγωγές τρομοκρατίας και επειδή όμως δεν μασάει ο κόσμος με τα μηχανάκια και τα δεκαεννιάρικα που είναι εκεί πάνω, δεν μασάει ο κόσμος τώρα φέρουν και το βαρύ οπλισμό την επόμενη φορά τι ακριβώ θα φέρουνε τάγκς ε, γι' αυτό σου, είπα τώρα τι θα γίνει, θα βγάλουμε τα τάγκ σε λίγο. Τον ίδιο δρόμο και να έχει ένα μήνυμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει, όχι η επόμενη φορά, δεν πρόκειται να υπάρξει τωρινή φορά. Με το που θα βγει η πρώτη ομάδα τέτοιου οχημάτων στον δρόμο, ο λαό θα δικαιούται να την αντιμετωπίσει ενόπλα όπω ακριβώ τι δυνάμει κατοχής. Ελπίζω πριν φτάσουμε εκεί, Δημήτρη, ότι οι ίδιοι αστυνομικοί που θα δουν την κίνηση και θα φτιαχτούν αυτέ οι ομάδε. Πολύ απλά. Θα τους θυμίσω. Ότι θα βγουν στον δρόμο και θα αναλύουν αυτέ τι κινήσει. Θα του θυμίσω το δεύτερο χρόνο τη κατοχής, όταν προσπαθούσαν να χτυπήσουν λαϊκά κινήματα, τη λαϊκή εξέγερση που διαμορφώνονταν με την νεολαία κτλ. Άοπλους πολίτε μέσα στην Αθήνα mm -hmm. που το κάνανε αυτό το πράγμα, προσπαθούσαν να το κάνανε μετεθωρακισμένα οι Γερμανοί. Και πάθαν την πλάκα τη ζωή του. Γιατί. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν λαό, έστω και άοπλος, ο λαός ξέρει να κάνει και να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Δεν τρομαζεί εύκολα. Για να τους κλείσουμε στα στενά. Να σου πω εγώ πώς από αυτά τα θεραγγισμένα μπορούν να βγουν ατόφια και ποιος από αυτούς θα επιβιώσει. Ελάτε μέσα στενά περιπολία θα να σας πω εγώ μετά ποιος θα βγει από αυτού. Και να σας πω κάτι, θα είσαστε ζωτικός στόχο της εθνικής αντίστασης από εδώ και μπρος. Έτσι και υπάρξουν αυτά τα πράγματα, τότε πλέον δικαιούται ο ελληνικός λαός να έχει οργανωμένη, ένοπλη, εθνική αντίσταση. Και, και, και τα υπόλοιπα αλλού. Γιατί και τα τάγματα ασφαλείας, όταν τα φτιάξανε οι Γερμανοί, για να μην πω τι δικέ του μονάδε, θα φτιάξανε το, το, το, του Μπουραντάδε και, και, τη, και την αστυνομία του Εύερτ mm -hmm. για να καταστήλει τον το λαό. Έτσι λέγανε. Για την καταστολή των ελαιασιών και του εγκλήματο λέγανε. Εντάξει. Εάν υπάρξουν αυτέ οι μονάδε και βγουν στου δρόμου, ο λαό δικαιούται να απαντήσει ένοπλα. Έχει συνταγματική υποχρέωση το 120 παραγράφο 4. Και να θεωρήσει ω στόχου τη αντίστασή του, αυτού που με ένοπλο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν το καθίστος κατοχής τη χώρα του. Και όποιο θέλει, α έρθει να, να με καλέσει και να με, με καθίσει στο δικαστήριο. Το λέω ανοιχτά, καθαρά φάτσα και φόρα. Λοιπόν, σα το λέμε ανοιχτά. Έτσι και κυκλοφορήσουν αυτοί οι τύποι, δεν πρόκειται να επιβιώσει κανένα από αυτούς. Κανένα μισθοφόρος δεν θα πατήσει το πόδι του εδώ, να μα μετατρέψει εμά σε κόσμο. Και αυτοί που το εμπνεύστηκαν, και το σχεδίασαν Θα αντιμετωπίσουν όχι απλά τη λαϊκή οργή Αλλά θα αντιμετωπίσουν τα λαϊκά δικαστήρια Το ενδιαφέρον είναι Το ενδιαφέρον είναι Γιατί δεν μιλάει κανένας από τα επίσημα πολιτικά κόμματα Δεν το καταλαβαίνω αυτό άρα, ναι. Γιατί αυτή πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση έτσι. Δεν, Το είπε ο κύριο Δέντια στη Βουλή και βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση γιατί τη σχεδιάζουμε να κάνουμε. Μετά την πληροφόρηση υπενθυμίζουμε ότι εσύ έριξε τη την βόμβα τη Δευτέρα που μα πέρασε. Αυτό που σα αντιλαμβάνεσαι το ξέρει πολύ καλά, το ζήσαμε, κυκλοφόρησε. Μπορεί να μην το έπαιξε το Μέγκα και ο Αντένα, αλλά κυκλοφόρησε πολύ και κυκλοφόρησε και πάρα πολύ στο ίντερνετ. Και υπάρχει και το συγκεκριμένο απόσπασμα όπου έχει, ξέρεις, προβάλλεται πάρα πολύ. Ο κόσμο το γνωρίζει. Τα περιφερειακά μέσα. Το έψαξαν αυτό. Λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτή η αναστάτωση και βγαίνει αυτή η ανακοινώση ότι η παιδί μου δεν είναι αυτό που λέει τώρα ο κύριο Καζάκη, καταστροφολόγος. Εμείς εδώ πέρα μια νέα ομάδα θα φτιάξουμε. Υπάρχει στι ΗΠΑ, υπάρχει στη Γαλλία, που, που, σε όλε τι πολιτισμένε χώρε μεγάλε και θα σε σώσουμε από τη συμμορία των Ολλαδοπών με τα καλά αστυνομικόφη. Που σήμερα το πρωί εξεγέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωση στην Κομποτινή που του έχουν βάλει την πρώην σχολή mm -hmm. αστυφυλάκων, mm -hmm. που του έχουμε εγκλωβίσει εκεί. Προφανώ γι' αυτό και κλείνουν τι σχολέ αστυνομία, γιατί θα τα μετατρέψουν σε στρατόπεδα συγκέντρωση ε, μεταναστών ή παράνομων μεταναστών, μόνο και μόνο για να του αξιοποιήσουν ω δόλωμα, για να δικαιολογήσουν. Προσέξτε εδώ πέρα, υπάρχει μεγάλο, μεγάλη ιστορία. Το λέγαμε παλιά, ότι αυτού του βάζουν μέσα και του βάζουν μέσα τα κόμματα, τα επίσημα, κυβε... και, οι, οι, οι κυβερνώντε με την πλήρη κάλυψη τη Frontex που φροντίζει να τους βγάζει και να τους φέρνει στη χώρα όλους αυτού, με καθεστώς Λαθρέου, οπότε δεν το αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Τίποτα. Ζώο, σκέτο. Κτήνο, το οποίο το παίρνουν. Αυτοί και το αξιοποιούν με ένα και μόνο λόγο. Να το αξιοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή. Ποιο μου λέει εμένα ότι τα αφεντικά του κ. Δένδια δεν θα εξοπλίσουν αυτέ τι συμμορίε μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρέμβαση με βαρύ οπλισμό και οχήματα αυτών των μισθοφόρων. Γιατί πλέον δεν είναι γενίτσαροι. Είναι μισθοφόροι. Και θα στρατολογούνται ω μισθοφόροι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι. Τι ποιος τον μου λέει εμένα ότι δεν θα γίνουν απαλωτές προοπτικές από αυτούς τους κυρίους. Από τα αφεντικά δηλαδή του κυρίου Δένδια. Το ότι ο κύριο Δένδια είναι ευάερος και ευήλιος σε όρια πράγματα δεν το ξέρουν, το ξέρουν παλιά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξή. Γιατί τα κόμματα τη λεγόμενη αντιπολίτευση σιωπούν. Θα το καταπιούμε κι αυτό. Στο όνομα να γίνουν εκλογέ να μα ψηφίσουν. Θα το καταπιούμε και αυτό. Ή απλά καπιταλισμό είναι παιδιά. Τι είναι με βαριά οχήματα πούμε, να κυκλοφορούν στου δρόμου ή τι είναι να μην είναι. Να. Εντάξει, αφού ο καπιταλισμό το, το, το καταπιούμε και αυτό. Να, θέλουμε να υπάρχει από την... Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα αποτελεί ένα βρόχο στο λαιμό αυτή τη χώρας και του λαού και πρέπει να απαλλαγούμε από το σύνολό του. Το καταλαβαίνουμε ότι οργανώνουν εγκληματική δράση ενάντια στο ελληνικό λαό. Θα το σκοτώνουνε σαν το σκυλί στους δρόμους. Και δεν θα δουν λογαριασμό σε κανέναν. Με την πλήρη κάλυψη της που θα λέει ε, όχι και με αυτόν τον τρόπο. Δεν σας παρακαλώ. Ούτε χρησιμοποιείτε το βαρύ πο, πολυβόλο. Να το χρησιμοποιείτε ε, με ανθρώπινο τρόπο. Αυτά, αυτή είναι οι αντιπολίτευση θα κάνουν. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν που μας πάνε. Τι άλλο χρειάζεται. Να δούμε το παιδί μας να σκοτώνεται από τους μιστοφόρους Τι ακριβώς άλλο χρειάζεται. Και τέλος πάντων εγώ απευθύνομαι στην ηγεσία των δημιουργικών δυνάμεων. Πότε περιμένετε να τιμήσετε τον νόκο, την τιμή σας και το αιθνόσιμο που φοράτε. <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Δημήτρη εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία το έχει καταλάβει και φαίνεται το έχουμε ξαναπεί αυτή την εκπομπή από μία απάντηση που δίνουν στα γκάλα όχι στις προώρες εκλογιάς, Την οποία την έχουμε διαβάσει και την έχουμε αναλύσει, όχι όπως τη διαβάζουν στα μέσα. Γιατί? Γιατί η πλειοψηφία του κόσμου ξέρει ότι δεν είναι λύση οι εκλογές με αυτές τις συνθήκες και υπό αυτό το καθεστώς. Ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Πολύ απλά. Το γνωρίζει, το αντιλαμβάνεται. Βλέπει, έχει στρέψει νομίζω την πλάτη τη και στην συμπολίτευση αυτή και στην αντιπολίτευση. Η πλειοψηφία... Δεν μιλάμε για ποσοστά, μην μπερδευόμαστε παιδιά, γιατί όταν πάμε και ψηφίζουμε μιλάμε για ποσοστά, 30% πυροτάδε, 20% ναι, αλλά επί ποιο. Δηλαδή έχει μια σημασία πόσοι πάνε, πόσοι ψηφίζουν, τελικά έχει τη σημασία του αυτό. Μένουμε στα ποσοστά και ξεχνάμε ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί. Άρα εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία σιγά σε γυρίζει την πλάτη του σε αυτού του είδους του κοινοβουλευτισμού και σε αυτού του είδους της εκλογές έτσι όπως διεξάγονται επίσης δεν είναι δημοκρατικές λοιπόν, ε, μια και η κατάσταση που επιδεινώνται και χειροτερεύει και εκεί ποντάρει το σκυλολόι του λισθοσημωρία που μας mm. uh, κυβερνάει με τους συνεργάτες του στην αριστερά και στη δεξιά στους αντιμνημονιακούς γιατί συνεργάτες είναι τι να τους πει, ετοιμάζουν το ματοκίνησμα του λαού και αυτοί περί άλλων τυρβάζουν με συγχωρείτε αλλά δεν μπορώ να τους πω διαφορετικά συνεργάτες συνοδοιπόροι κουκουλοφόροι, σύγχρονοι είναι ετοιμάζουν τις φαγή με φόρους και δεν λένε τίποτα εντάξει, όταν ρίξαμε την ιδέα, είχαμε πάντα μία ρε παιδί μου ελπίδα ότι αυτό που εισπάρξαμε με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και το δώσαμε σαν πληροφορία ναι. ότι ήταν να δουν ένα παιχνίδι του χρηματιστηρίου ναι, για να αυτό. ανέβουν. Ναι. ενδεχομένως να το συζητάγανε. βεβαίως δεν, είχαμε, δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ποιόν και το ήθος αυτού των ανθρώπων που κυβερνάνε. Mm -hmm. Αλλά πιστεύω ότι τώρα πάντων όχι τόσο σύντομα. Όχι τόσο άμεσα. Mm -hmm. Αυτοί λοιπόν έχουν προπολίτευση. Υπολογι... Καταλαβαίνετε τώρα για το κύριο Τσίπρα στι 6 μέρε του Βαρδινογιάννη που βγήκε λοιπόν για να το στηρίξει για να βγει στι εκλογές έλεγε το χειμώνα αυτό θα υποστούμε ότι να υποστούμε και να πάμε μετά σε την άνοιξη εκλογές καταλαβαίνετε γιατί γιατί πρέπει να, έρθουν, να κατασταθούν οι μισθοφόροι εδώ να ολοκληρωθεί το, το έργο της κατάληξης και της καταστροφής της εξόντωση του ελληνικού λαού και μετά αυτός που θα έχει επιβιώσει που θα έχει δεχτεί ακόμη και τη στρατιωτική κατοχή αυτή της χώρας με μισθοφόρους όπως το κόσμο Όπω το κόσμο, δηλαδή, μια ζεογοβίνη, δεν ξέρει ό,τι άλλο. Τότε θα συρθεί σαν χαμελέοντα, σαν πραγματικά, σαν σκουλίκι και κυριολεκτικά, όπως θα τον έχουν μετατρέψει, για να ψηφίσει αυτού που θα του υποδείξει ο κ. Ψυχάρης ή ο οποιοδήποτε άλλος τύπος, από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα. Αυτό είναι που γίνει. Πώς τον χαρακτηρίζεις αυτόν τον άνθρωπο. Αριστερό. Λοιπόν, και θα ήθελα πάρα πολύ να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα ανέκδοτο ποίημα του Εμίλιο Βεάκη mm -hmm. το οποίο ένας φίλος μου το στείλε, mm -hmm. ε, μεγάλη μου τιμή mm -hmm. ε, το ποίημα αυτό είναι δημοτικό ποίημα που το έχει γράψει αυτός ο, ο καλτή. φοβερός καλτένς και μεγάλος τοπιός ο Εμίλιος Βεάκης γράφτηκε στις 18 Αυγούστου 1941 mm -hmm. ήταν οι πρώτοι μήνες τη κατοχής, κατοχή, πρώτος δηλαδή. χρόνου κατοχής στην Ελλάδα και όπως όλα τα νίσχα μυαλά όποιοι πατριώτες τότε καταλαβαίναν ότι ο, ο, το καθήκον τους ήταν να, να πολεμήσουν την κατοχή έβλεπα ένα λαό ο οποίος ήταν πνιγμένος στη μυρουλατρία στο αδιέξοδο του δεν γίνεται τίποτα yeah. αυτή είναι η επανίσχυρη που πάνε να, βάλεις, να με και η κυριαρχία της ιδεολογία του εγώ να, την, να να βολευτώ εγώ και να παραπληγούν όλοι οι υπόλοιποι. γράφοντας λοιπόν αυτό το ποίημα, αν το διαβάσει αυτό το ποίημα, βγάζει ακριβώ, καταλαβαίνει γιατί γράφτηκε και γιατί γράφτηκε με αυτόν τον τρόπο την εποχή εκείνη. Να με συγχωρήσετε αν ο τρόπος που θα το διαβάσω εδώ είναι ο καλύτερος. δεν είναι ο καλύτερο. Δεν είναι τρόπο να αγνοιαστούν να μιληθούν οι ανθρώποι. καθένας χώρια το σαρκή, το εγώ. Καθένας χώρια Κι ένας βιζένι τα λουμού Το γέμα να χορτάσει Και πείθω σε τους ήπουλο, το κλεφτος σκυλολόη Τους διαγουμάει το έχει τους Και τους ροφάει τη ζήση Θέλω να πάρω ένα στρατι κρυφός σαν μονοπάτι, Που να με πάει στο ξάγνατο Στην πιο ψηλή κορφούλα Και ούτε από εδώ το δρόμο μου Ψυχή να μην γρικήσει οι οχτροί μου να με και οι φίλοι να σας στήσουν και όλοι να πούν πως χάθηκα πως έζησα από τον κόσμο και εγώ ψηλά με τα στοιχιά με τα θεριά, με τα άστρα με το βουνού τα πνεύματα να κάνω μετερίζει με αντιμαχές και αθιβολές να βρω το μυστικό τους να κλέψω από τα άστρα υπομονή και από τα θεριά το θάρρο και από τα στοιχιά τη δύναμη και την καπατσοσύνη από το βοριά την αντοχή και την ορμή από το νότο και από τη στουρναρόπετρα δεν είναι καμία σχέση με το στουρνάρο αυτό την άλλη ότι σκληρότη να κάνω πέτρα το κορμί και την ψυχία τσαλένια και όταν θα έρθει ο καλός καιρός να στήσω καραούλη με πιστικούς τους άτυρους και αρματολούς τους πάνες και κρυφομαντατάριδες τα ηγερικά του λόγκου. Με τέτοιο ασκέρι νύρωμαι να ξαναρθώ στη χώρα. Και μια να βγει απ τα ξάγνατο και από την ψηλή ραχούλα να κάνω τις παλάμες μου χωνή και να φωνάξω. Διαστείτε, καθαρίστε τα άνομα σωτικά σας, σπεκουλαδόροι του χρυσού και έμποροι του θανάτου, κλέφτες της χείρα του ορφανού, ξεμαυλιστές των νιάτων, πραγματευτάδες άνομοι, κάθε θεού και τόπου, Καταλυτάδες του καλού και σπηλωτές του ωραίου. Βιαστείτε γιατί επλάκουσα με το στοιχιόν τα σκέρι. Μάλιστα. Βάκης να υπενθυμίσω. Μα θυμίσω. 1941. Ανέκδοτο ε, ποιήμα. Πολύ, να ναι, το... ε, ε, ε, πολύ ωραία έκπληξη αυτή. Και είναι το... Μας εκφράζει απόλυτα. Πολύ ωραία έκπληξη Και είναι, πώς να το πούμε έτσι, το στοιχιόν το τα δηλαδή. Ετοιμάζεται οργανώνεται, είμαστε ήδη στο Μετερίζι που ο, τότε ο Βεάκης το επιθυμούσε τόσο πολλά και βέβαια ήταν και μέλος Εθνικής Αντίστασης ε. και μεγάλη ιστορία στο κίνημα της Εθνική Αντίστασης ο Εμίλιος ε. Βεάκης, αλλά τότε ήταν μια χούφτα άνθρωποι που ονειρεύονταν να ξεφωτοθούν τον κατακτητή και μαζί τους και μαζί του όλου του πρωματευτάδες, τους άνομους κάθε και τόπου που λέει λοιπόν έτσι ετοιμάζεται και η σημε... σημερινή έτσι, έτσι. νέα εθνική αντίσταση και ετοιμάζεται παντού Πολύ ωραία ε, ήταν πολύ ωραίο αυτό ε... είπα Εμίλιους Βεάκης είναι ανέκδοτο ποιήμα παιδιά γιατί πολύ ξέρει τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που, <laughs> που, που το έστειλε αυτό λέτε. και είχαμε τη δυνατότητα και να το δούμε να το γνωρίσουμε και να το διαβάσουμε από την εκπομπή ε, υπενθυμίζω ότι πρέπει να κλείσουμε να ολοκληρώσουμε ότι στις 5.30 σήμερα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Κορυδαλού πλειάδες επί της Γρηγορίου Λαμπράκη θα είναι ο Δημήτρης Καζάκης, θα μιλήσει εκεί. Και επίσης πολύ γρήγορα λέω ότι μοιράζουμε αυτή την εβδομάδα 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Α και την παράσταση του Στέφανου Λινέου, ο εχθρός του λαού του Ήψε. Η κλήρωση θα γίνει βεβαίω την Παρασκευή το μεσημέρι και εσείς οποιαδήποτε ώρα της ημέρας φυσικά μπορείτε να συμμετάχετε στην κλήρωση γράφοντας ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη παράσταση και το όνομά σας και αποστολή στο 54 54344. Λοιπόν, μέχρι αύριο να είστε καλά. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, Λίγο μετά τη μία ανανεώνουμε το ραντεβού μας για α